Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι, καλώς ήρθατε, εκπομπή ΑΕ, μόλις τώρα ξεκίνησε στις 2.30 μαζί σας από τον Art.fm στους 90,6 ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Βάστατη. ξέρω πώ να ξεκινήσω τι να πρωτοπώ. Έχω μάθει ότι υπάρχει μια τεράστια ταραχή στου Ευρωπαίου εταίρου μα και αυτή η ταραχή φτάνει μέχρι Μετά το πρωινό μήνυμα, το αυστηρό πρωινό μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο οποίο μάλλον ήταν ο τελευταίο Έλληνα που περίμενε ότι εχθέ θα δοθεί λύση, θα δινόταν λύση. Ε, δεν δε νομίζω ότι υπήρχε Ήτανε... Έλληνας που τυσά. το πίστευε αυτό, Ευρωπαίος, Λένε. Αμερικανός. Δεν, ότι... δεν καταλαβαίνω γιατί γυρωνεύεσαι τον Ελλήνα. Όχι. Ότι... Ε... Ήτανε τόσο... Το σέβομαι και τον εκτιμώ. Και τον θυμώ. το μήνυμα, ώστε το μελά το αυγό που τρώει κάθε πρωί για να καθαρίσει ο λαιμό. Έγινε από Μελάτο, έγινε σκύρο. Ναι, δηλαδή, από μόνο παιδί μου... Μιλάμε... Και ήταν πρωί-πρωί με το που ξύπη, μάλλον δεν κοιμήθηκε. Είδε, έτσι, καθόλου. Η Ιδέα Λανιάρα κότα που κρατείται ειδικά στο Μαξίμου για τα αυγά του έγινε ναι. που τα Μελάτα, ε, συγκοπή καρδίας από το μήνυμα. Μα ήταν Επέθελε. και ο, ο τόνος της φωνής του. Ναι, η περίφημη κοκκίνο. <ογκύνο> Και έτσι Τι φωνάσανε τα... με Τι την αγάπη είναι... την... μου. Από κλείστικε την... τα... πληροφορίε, ναι. εγώ δεν έχω τέτοιε λοιπόν... πηγέ. Μόνο Δημήτρη Καζάκη τη Εκθέσει Πηγαίνει. Και το βλέπει και από το, αυτό το, το, το, το, το αντίθετο βλέμμα αγε... του το, το, το πρωθυπουργού που βγαίνει στι φωτογραφίε. Είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ. Καταρχήν, ασχοληθούμε λιγάκι με το θυμοτυπικό θέμα τη ημέρα. Γιατί είναι θυμοτυπικό, δεν έχει καμία ουσία. Το Eurogroup. Τελείωσε ναι, ναι, ναι, το, ναι, το ναι, ένα. Το Eurogroup ξεκινάει το άλλο Eurogroup. Ε, το θυμώ τυπικό ημέρας ημέρας, μιας και ασχολούνται όλοι, ας πούμε και εμείς <ΣΣΣ> παιχνούν Ναι, μ' αυτό που μένω κάτι άλλο μόνο Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει <ΣΣ> να πούμε είναι ότι είναι εντυπωσιακό Δεν ξέρω αν οι ακροατές μπορεί να, το έχουν, να έχουν αντιληφθεί μια ανάλογη κατάσταση Όπου συνεδριάζουν οι ηγέτες κρατών <ΣΣ2> <ΣΣ2> Πώς <που> συνεδριάζαν χρες? <ΣΣ2> Τι νόησες που ήθελα Λόγω στο Λεξέλ, δεν Λοιπόν, το αντικείμενο ποιο ήταν οι σφαλιάρες που πέφτανε εκατέρωθεν του Ατλαντικού για την Ελλάδα. Ναι. Πού ακριβώ ήταν ο Έλληνη γέτης? Εδώ είναι... Στο Μαξίμου. Στο, Μαξίμ, στο Ωραία. Πρόσεξε να δεις τώρα γιατί έχουμε ξαναγυρίσει το 19ο αιώνα την εποχή δηλαδή Α. που οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσιζαν για το μέλλον τη Ελλάδος ερήμην της Ελλάδος. Ερήμη της Ελλάδος. Ναι. Και φυσικά βεβαίως ω κλασικό δοσύλλογος πολιτικός έχει δώσει και λευκή επιταγή. Είχε στείλει το Γιουσουφάκη όμως τον κύριο Στουρνάρα ο οποίος ε, τον κρατούσε ενημερώ καθότι ξέρετε ούτε πληροφόρηση δεν το τον Τον έχουν χαιρετισμένο. Ε, είναι απέξω να σου πω είναι στο Προθάλαμο και περιμένει τα νέα. Ο μόνος που σέβεται αυτόν το θερόμενο ως Πρωθυπουργό ναι. ως Πρωθυπουργό που το σέβεται ναι. είναι η αντιπολίτη φυσικά. Ναι. Ούτε μέσα στο κόμμα του ούτε φυσικά ο λαός Mm -hmm. Ποιος λαός δηλαδή τι, να το λέμε, τον βλέπουμε, τον τσεκίζει δηλαδή. Ναι, ναι. Λοιπόν ήξερε καλά, τον έχουνε, όχι γησουφάκι, mm -hmm. Ούτε καν τον καλέσανε. Τουλάχιστον τον Παντρέου. Τον καλούσαν και τον κρατούσαν έξω στον ποτάμι, στο Φουάγε. Mm -hmm. Του δίναν ένα σάντουιτς, ένα, ε, ένα ναι, τέτοιο. Ναι. Τελευταία μάλιστα είχα μάθει ότι έπαισκε ταύλη. Για να περνάει η ώρα, ξέρει όταν, no. ειδικά σε, από τις 21 η Ιουλίου. Μήπως στεράζει καμία έκθεση με αθλητικά είδη. Ξέρετε τι ώρε που περίμενε ή είναι λάτρη των σπορτ. Ναι, ναι και επειδή Δεν είναι λάτρη του Sport και η κυρία Λαγκάντ πάντα συνεδριάζουν με, με τη δίπλα έδωσα γεμάτη αθλητικά όργανα για να μπορέσουν να ξεδιάσουν. Να είναι παις. σε ετοιμότητα. Ναι. Ναι. Αντί να πλακώνται μεταξύ του, πλακώνται με τα αθλητικά όργανα. Λοιπόν. Και τον είχαν τον Γιώργο και εκεί πέρα και έπεισε το παιδί. Ναι. Και όταν τελείωνε τον το... το φοράζαν από τον κήπο. Αποφασίσαμε αυτά και αυτά. Ναι. Ξέρουμε το ανέκδοτο με το, το στρελό του αεροπλάνο και τον κήπο. Όχι. Που σε μια, στιγμή, <χαιρώ> σε μια στιγμή πήγαινε ένα αεροπλάνο με μια μεγάλη ομάδα τρελών και του γιατρού, <χαιρώ> έτσι και του νοσοκόμου, πήγαινε σε κάποια. Του πήγαιναν κάπου άλλο μέσα στο αεροπλάνο. <χαιρώ> σε κάποια στιγμή <χαιρώ> ακούει ο πιλότο πίσω, χάμο, σκοτώμο, κλωτσέ, μουνιές, χάμο γιορτάνε. Βγαίνει έξω τι βλέπει, η τρελή πήσαν ένα ποδόσφαιρο μέσα στο αεροπλάνο. <χαιρώ> λέει στον υπεύθυνο του γιατρό, του νοσοκόμους εκεί πέρα του, λέει ρε παιδιά, είσαι τρελή, είσαι τρελή, κουβίτι, δεν θα σου, πειζω εγώ. Πάει λοιπόν ο πιλότος κάτω στη θέση του πιλότου σε λίγο ησυχία πίσω στα ρολάδια. Τι διάβολο διέγινε. Άμεσα. Βγαίνει λοιπόν από το πιλοτήριο. βλέπει τον που πουθενά είναι τρελή. Καλά τι έγινε. Έτσι τους έστειλαν στον κήπο να παίξουν. Λοιπόν, έτσι ακριβώς τους έλεγαν να το στέλνουν. Τώρα βελίως επειδή ο κήπος έχει πως θα το πούμε έτσι Έχεις αγκαλιάς. Τον αφήσανε στο μαξί μου. Και σε σχέση με τον κύριο Παπανδρέο, ο κύριο Σαμαράς δεν είναι και πολύ παιχνιδιάρις. Στην δεν πάρει αρέσει το παιχνίδι, σοβαρός κύριος, Προσέξτε. Σοβαρός κύριο Παπαγελιάρι. Ναι, δεν έχει αυτό το αθλητικό, λίγο τρελό στη... Μόνο το πόδι παίζει όταν βλέπει τη Μέρκελ, αλλά δεν το περάσουμε αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το ότι έχουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, το φερόμενο λέει ο Έλληνα, τώρα λέμε Ελληνόφωνα. Ο οποίο έχει πάρει όλα τα μέτρα, συνεχίζει και παίρνει μέτρα, το μεταξύ <Το το... παρά το γεγονό. Αυτό είναι μ? άλλο, θα το πιάσουμε ξεχωριστά, είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Λοιπόν, διότι προ... λίγα προσφάτω ε, το αντιλήφθησαν μέχρι και η αντιπολίτευση αντιλήφθηκε τι Δηλαδή, μιλάμε. Όταν ανακλαστικά. Ναι. Άμυξα. Άμυξα. θα το πιάσουμε μετά. Όμως. Λοιπόν, τι συζητάνε στο κύριο Γκρουπ. Μα λέει λοιπόν ο κύριο. Ναι. Σόμπλε τα θέματα λέει ήταν τόσο περιπλοκά που δεν μπορούσαμε να βρούμε μια οριστική λύση mm. υπάρχει μια ολόκληρη σειρά επιλογών mm. η κυρία Μέρκελ μιλά για τεχνι... δύσκολα τεχνικά ζητήματα mm. ε, ο κύριος α με κάτι ανάλογο mm. και η δήλωση και ελαφρά απογοητευμένο, όπως λέμε με ελαφρά διάρεια έτσι ακριβώς ελαφρά απογοητευμένος mm. λοιπόν και δεν έχω πλέον αυταπάτες για την Ευρώπη ε, η Κρίστη Λαγκάδου λέει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, βεβαίως, γιατί κάθε αναστολή απόφασής είναι πρόοδος για τους Αμερικανούς. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, και φυσικά ο, ο φερόμενος ως Έλληνο Πρωθυπουργός μένει στο σπίτι της Μαξίμου και περιμένει για μια αγωνία να δει ποια ασφαλιά θα πέσει ακόμη τώρα. Λοιπόν, τι συζητάνε. Συζητάνε για ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει λύσει. Τόσο απλά. Όταν ακούς τώρα πολιτικούς και λένε περίπλοκα ζητήματα Άν άνθρωποι που δεν ξέρουν να λύσουν μια εξίωση του ένα και ένα κάνουν, κάνει δύο mm -hmm. δεν το ξέρουν αυτό Την ταυτότητα σου δεν την ξέρουν Μα τα τεχνικά ζητήματα αυτοί θα τα λύσουν τα λύουν επιτροπέ πριν από αυτό Μα για να σου λέει πολιτικός περίπλοκο είναι αδύνατο mm -hmm. τελείως λοιπόν, Και είναι αδύνατο γιατί βεβαίως μέχρι και UBS να τη θυμηθούμε τη UBS mm -hmm. Ελβετική τράπεζα η οποία φυλάτει μέρο του ελληνικού χρυσού κατά τον κύριο Προβόπουλο mm. και ήταν αυτή που μα έλεγε ότι έτσι και τολμήσει η Ελλάδα και φύγει από την Ευρωζώνη ή τη διώξουν, την πετάξουν έξω θα καταστραφεί το σύμπαν πρώτα και γύρε στην Ελλάδα mm. και μα το πλασάρουν πριν δεν τέβηδε, παπακελάδε και όλα αυτή την ανοησία. Ωραία. Και τι γίνεται και λέει τώρα. Mm. Παιδιά, οφείλουμε mm. να ομολογήσουμε ότι το παιχνίδι, το, το, το, το, το, τη, η εξίσωση αυτή του ελληνικού χρέου δεν γίνεται. Διαγράψτε το χρέο τη Ελλάδα. Mm. Τώρα το ανακάλυψε. Ναι. Γιατί τώρα το ανακάλυψε, Ανθρωπή? Γιατί ήταν ανακαλύψε. αντίθετη. Αντίθετη, δηλαδή είχε άλλε αντιλήψει. Θα σου πω γιατί αν το ανακάλυψε. Γιατί προφανώ έχει κλείσει κάποιε συμφωνίε για το χρυσό τη Ελλάδα και τη δυνατότητα εκπλήση του προ όφελό τη. Αυτό λένε οι κακές γλώσσε των αγορών. Εμά κάποιο συμφέρον πρέπει να κρύβεται παντού. Το δεύτερο, αυτοί. οι Αμερικανοί το παίζουν καμπόση. Mm. Γιατί ξέρουν πού πατάνε. Που πατάνε. Mm. Αμερικανικά ο, ελληνικά ομόλογα στα χέρια του δεν Μάλιστα. Οι τράπεζές τους δεν έχουν δεν έχουν, ναι. έχουν κάτι σουαπάκια Αλλά δεν τρέχει τίποτα mm -hmm. Λοιπόν CDS που τους έκαιγε και τους τσουρούφλαγε Δεν έχουν, τα εξαργύρωσαν, τελειώσαν αυτά Μάλιστα. Οπότε τι γίνεται τώρα Παίζουν οι Δηλαδή έχουν βάλει στην γωνία τη Γερμανία για του υπόλοιπου και του τραβάνε κουτουλιέ. Η οποία η Γερμανία έχει όμω. Βεβαίω ε, καλή. Δηλαδή αυτή θα υποστεί και γι' αυτό το παίζει και κάμποση τώρα η Αμερική. Ότι κάμπε ρε παιδί μου εκεί πέρα ε, να τα πειράξει. Έλα, κανένα κρέος, κούρεμα. Ένα, και... αλλά... ε, τελειώνουμε. Yeah. Με... Μέχρι να εξασφαλίσει όμω οι ΗΠΑ, μέχρι να εξασφαλίσουν αναδιάθρωση χρέου με πολύ ψηλέ αποδόσει CDS, και αυτέ δεν κάνουν δεν τολμάγανε να μιλάγανε για κούρεμα. Μία και 31 του πήγαινε το κούρεμα. Όταν εξασφαλίσανε συμφωνία για κούρεμα με πολύ υψηλά συντήρε, απόδοση συντήρε, τότε βέβαια... Ωραία, παιδιά, εδώ και δεν θα μια δεύτερη με κούρεμα. Να σκάσει η επιλεκτική, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. να ξαναγυρωθούν τα συντήρε, να τελειώνουμε στο Να τα κονομήσουμε χοντρά. Εμεί δεν προχωράμε πάνω από χώρα, Μπάβα, ναι. Λοιπόν, εξού και το ότι ένα μεγάλο σημαντικό ζήτημα είναι ότι αν δούμε την έκθεση περί του shadow banking, του λεγόμενου... πόσο θα το στα, στα ελληνικά. Ε, σαν, σκιώδους, της, το, το, το σκιώδους του τραπεζικού συστήματος mm. που αφορά αυτά τα ζητήματα τις, τα, τα CDS ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα του ειδικούς τίτλους εκτός, εκτός αγοράς ή κάτω από το τραπέζι όλα αυτά τα πράγματα η, η εκτείναξη το τελευταίο χρόνο ήταν 9-3 εκατομμύρια δολάρια, 67 3 δολαρια φτάνοντα στα 67-3 μόνο το shadow το SADOU κατά 35% είναι στι ΗΠΑ. Η αύξηση του ποσού αυτού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαργύρου των CDS. Και στην κερδοσκοπία με τα ελληνικά CDS. Mm -hmm. Βεβαίω δεν ήταν μόνο ελληνικά CDS, ήταν και Έλληνε μέσα από ξέρει ο κειμένα. Έτσι. Έλληνε πολιτικοί, Έλληνε Έλληνε των επιχειρηματικών κυριωμάτων. Ναι, θέλω να πω δηλαδή, μην τρέφουμε για μια αυτά πάτη ότι έχουν επεκτε Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι τώρα συζητάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται. Δηλαδή, με κανένα τρόπο δεν μπορεί να γίνει βιώσιμο αυτό το χρέο. Mm -hmm. Μόνο mm -hmm. με διαγραφή. Αυτό δεν σημαίνει κούρεμα. Σημαίνει διαγραφή. Μονομερή, χωρί απαιτήσει. Mm -hmm. Αυτό το πράγμα το ομολογούν ορισμένοι το ψηλίδιν δηλαδή. mm -hmm. Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην το πολύ καταλάβει ο κόσμο και του πάρει με την παντόφλα. Mm -hmm. Γιατί αν τώρα μπορούμε να διαγράψουμε χρέο, φίλε με ύφεση 5 ετών από πίσω μας με ανεργία 25% με καταστροφή ολοκληρωτική της οικονομίας τότε γιατί δεν μπορούμε να το διαγράψουμε την εποχή του που ο Βαντρέου μας έβαλε στο μηχανισμό mm -hmm. που το ήταν και πιο εύκολο εθνικό δίκαιο, ομόλογα προς ιδιώτες δεν είχαν υπογραφθεί όλα αυτά έτσι δεν είχαν να φτάσει σε αυτό το σημείο πιο εύκολο, πιο απλό, απλό έτσι. λοιπόν, τώρα γιατί μας το λες βεβαίως η Γερμανία έχει πρόβλημα και υπάρχει και ένα 83 δισεκατομμύρια περίπου που είναι στη δυτικά χέρια. Εξού και το IIP, δηλαδή IIF, το Διεθνέ Πιστωτικό Ινστιτούτο. Mm -hmm. Αυτό που μα ε, βοήθησε πολύ να καταλάβουμε τι σημαίνει τραπεζική αρπαχτή που, του κ. Νταλάρα. Του Τσάρλ. Του Τσάρλ, ναι. Λοιπόν, ο οποίο έκανε τη συμφωνία και για 16 εκατομμύρια λογιστικέ ζημίε πήρε 30. Mm -hmm. Λοιπόν χώρια τους δεδουλευμένους. Αυτό λοιπόν βγήκε σήμερα και είπε ότι προ ρε παιδιά, μην κανένα κούρεμα μη εθελοντικό. Δηλαδή για εθελοντικό κούρεμα το κουβεντιάζουμε. Δηλαδή έχουμε 83 ναι. στα χέρια μας, έχουν απομείνει από τις αγορές. Λοιπόν εντάξει με εθελοντικό κούρεμα το κουβεντιάζουμε. Γιατί εθελοντικό κουβεντιάζουμε, γιατί για να συμφωνήσουμε τα δυο μας με δανειστής πρέπει να με ξεσκίσει ο δανειστής. Όπως μας <συλίδε> <έκανας συλίδε> Στην προηγούμενη διάδοση mm. Αλλά το αναγκαστικό τι σημαίνει mm. Μονομερές mm. Αυτό σημαίνει το αναγκαστικό mm. αυτό. αυτό που ζητάει mm. η Να φέρω ένα παράδειγμα Δηλαδή είναι σαν αυτό που συμβαίνει τώρα Με τα δάνειά μα τη Τράπεζα. Η ρύθμιση που πάει να κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης Και το, δεν έχει σημασία Το Υπουργείο Ανάπτυξης και κα, η Κυβέρνηση Ξεσκίζει τους δανειολίτες Λοιπόν αυτό είναι ξεκάθαρο Εάν πάνε Εθελοντική. όμως, ναι, είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι περίπου κατά κάποιο, έτσι προσέγεις να το καταλάβει και απλώ ο κρατή, ότι είναι κάπως έτσι όταν λέμε εθελοντικά, ότι πρέπει να τα να βρούμε όμω. αλλά ξεσκίζεται ο δανειστής Αυτός Όχι. που είναι σε αδύναμη, Αυτός. αδύναμη, Αυτός που είναι σε αδύναμη και θέση και τέτοια ανάγκη ναι. Εάν πάμε σε αυτό που λέμε εμείς και στο θέμα των τραπεζών με τα δάνεια, διαγραφή, κούρεμα των χρεών όχι με αυτού του όρου, έτσι ναι. λοιπόν. Άρα, εκεί προστατεύουμε Ωραία. τα δικαιώματα μα. Γιατί που... έχει δικαίωμα η Λαγκάρτ να το διεκδικεί για μέρο του ελληνικού χρέου mm. που το διεκδικεί από του Ευρωπαίου ναι. να προχωρήσουν αυτή σε μονομερή διαγραφή του χρέου και δεν έχει δικαίωμα το διεκδικεί Ελλάδα. Για, για πείτε μου κάμια λογική εξήγηση ναι. και επιπλέον, πώ να χαρακτηρίσουμε εκείνου που ακόμη ακού, και στο ΣΥΡΙΖΑ mm. μα έλεγαν ότι μονομερός μονομερείς ενέργειες στο ζήτημα του χρέους δεν, μπορούν, δεν υφίστανται mm. πώς ακριβώς να τους χαρακτηρίσουμε mm -hmm. γιατί μου λένε ότι βρίζω σε αυτό έχουμε δίκιο αλλά, αλλά πεςτε μου ε, εντάξει Δώστερα, στο μέρος κάνω, μέρος, ναι. πώς, τι να πούμε στον κύριο Δραγασάκη παράδειγμα που μα είχε παίξει σε όλη την προεκλογική περίοδο ότι μονομερός ενέργεια στο χρέος δεν μπορεί να γίνει γιατί τη διεκδικεί η κυρία Λαγκάρτ. Και γιατί ο κύριο Σαμαρά δεν συντάσσεται στο πλευρό λοιπόν τη κυρία Λαγκάρτ. Καλώ ο Μαρά λέει. Θε... Ότι ούτε μου πείτε ρε παιδιά. Το λέει ο άνθρωπο, δεν, δεν είπε τίποτα. Ναι, όχι, πράγμα. θέλω να πω ότι θα μπορούσε. Έτσι. Γιατί έτσι κι άλλο εντάξει, άνθρωπο των το τον είναι, μην τραλαθούμε. Απλά θέλω να πω ότι αν στη δεδομένη στιγμή, για του δικού τη λόγου βέβαια η Αμερική. Τελείω, τα δικά, ναι. δικά τη συμφέροντα. Αλλά είναι μια ε, λύση στα δεδομένα Όχι του έχει, συστήματος έχει σημασία Έτσι? ζητάει μονομερή ενέργεια διαγραφή χρέου από τους δανειστές ναι. για να μην το κάνει ναι. μονομερός ο οφειλέτης ναι. αυτό θέλει η Αμερική ναι. Έτσι? Ναι. αυτό φοβάται Αμερική. Αυτό φοβάται. και αυτό θα πιέζει για τα ναι. δικά της ναι, ναι, ναι, ναι. ερωτήση γιατί εμείς δεν το βάζουμε στο τραπέζι γιατί αυτό που κάνει η Λαγκάτ για τα δικά της υφέροντα και τα συμφέροντα των αφεντικών τη, δεν πρέπει να το, το κάνει η Ελλάδα δεν το κάνουμε εμείς. Ε, Πραγματικά γιατί. και ουσιαστικά τα δικά Εκτός μας συμβαίνοντα εάν Πάσχουμε από το σύνδρομο που λέγεται Όχι αλλά γιατί Ραγιατίδιδας Δηλαδή είμαστε τόσο ραγιάδες ναι. πισμένοι ναι. Που δεν μπορούμε να τα βάλουμε Ή να κάνουμε μονομερείς ενέργειες Όπως έλεγε ένας επιτίδειος το επάγγελμα Και φυσικά ως επιτίδειος Που αλλού θα δούλευε στο Λαμπρακιστάν Μα έλεγε ότι μονομερή ενέργεια στο χρέο δεν μπορεί να γίνει. Διότι, να, κοιτάξτε, η Χούντα <coughs> έκανε μονομενή ενέργεια. Αυτό, το, αυτό με τη Χούντα και τα λοιπά. στρατό ε, στην. Ε. στην, στην ανατρέποντας, λέει, το μακάρι ω την Και η Τουρκία απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα μπω στη λογική του παραλόγου. Ναι. Έτσι. Αλλά όταν έχει του επιτίδιου <coughs> να σου λένε αυτά πράγματα. Πώ αυτοχαρακτηρίζεσαι. Όταν δέχεσαι αυτή τη λογική του επιτίδιου, okay. κοίτα το μάτι του το, το πρόσωπο στον καθρέφτη mm. και πες στον εαυτό σου πώς το χαρακτηρίζεις όταν αποδέχεσαι αυτά τα πράγματα. Όταν από την ώρα που το φωναζανε κάπια κάποιοι άνθρωποι, mm. δύο-τρει ήταν τότε, mm. σήμερα βέβαια πάνε πολύ περισσότεροι και σου λέγανε mm. από τότε προχώρα σε διαγραφή με θεσολική έστω μερικοί ναι. μονομερός για να μην έχεις εξαρτήσει, να μην δημιουργηθούν εξαρτήσει άλλου τύπου και μας αλλάξει τα φώτα λοιπόν γιατί τώρα που το λέει η Λαγκάτ στους Ευρωπαίους και οι Ευρωπαίοι ξαφνικά ανακάλυψαν τις άλλοι τις εξώσεις, τα περίπλοκα ιερογλυφικά mm -hmm. του δημόσιου χρέους mm -hmm. που δεν μπορούν να βγάλουν άκρη και να μου θυμηθείτε ότι η λύση που θα δοθεί θα είναι τόσο περίπλοκη που μόνο ειδικοί επί των ιερεογραφικών επιγραφών του ΤΟΤΑΧΑΜΟΝ είναι ζήτημα αν θα μπορώ να το διαβάσω και, και, και, και να, το, καταλάβω, να, καταλάβω, καταλάβω, να και το εφαρμόσω και μέσα να καταλάβουμε τι μας έχει βρει όχι μόνο, απλώς τώρα, δεν, ναι, θα δεν θα είναι εφαρμόσιμη λύση Θα το δεις, δεν θα είναι εφαρμόσιμη λύση Λοιπόν, γιατί θα προσπαθώ, προσπαθώ να λύσω στο χαρτί κάτι που δεν γίνεται στην πραγματικότητα Είναι αδύνατον αυτό ναι, να συμβεί ναι. Το μόνο που θα επιφέρει θα επιφέρει ζημίες τρομακτικές στον ελληνικό λαό και στην ελληνική οικονομία αυτό το δεδομένο Γιατί πα, βαδίζουμε σε κατάσταση κατάρρευσης, ναι. κατάρρευσης Λοιπόν, οπότε το ερώτημα που μπαίνει είναι Πώς χαρακτηρίζεται να το κάνουμε quiz, διαγωνισμό Λοιπόν, στο... βάλτε το ερώτημα να πω που μπορούν να απαντάνε Θα η οι ακροατές μας ναι. Το ερώτημα σου Δεν θα δώσουμε εμείς την απάντηση ναι. λοιπόν, για να μην δώσουμε αυτοί Το ερώτημα που θα δέσει τώρα ο Δημήτρης Μπορείτε να απαντάτε στο 54344 ΕΠΑΜ κενό την απάντησή σας και η αποστολή στο 54-344. Ε, μπορεί να είναι και δεν δημιουργία. Ναι, όχι, ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, το <laughs> ερώτημα, παρακαλώ. Το ερώτημα είναι πώς θα χαρακτήριζες αυτούς οι οποίοι μέχρι και χθες <laughs> σου λέγαν ότι μονομερείς ενέργειες στο, στο ζήτημα του χρέους, όπως είναι για παράδειγμα μονομερείς διαγραφή του χρέους, ναι. δεν μπορεί να γίνει. Και αυτός το λέγε και το τσιπρέικο. Συγγνώμη που το χαρακτηρίζω έτσι, γιατί δεν θέλω να μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ συνολικά υπάρχουν άνθρωποι που το λέγανε για διαγραφή μόνο Λοιπόν, πώ του χαρακτηρίζει αυτού. Εννοώ για όλου. Δενζέλο μα έλεγε, yeah. έλεγε μα πήγε στην ανάγκη γιατί yeah. είναι yeah. ο κύριο του δε mm -hmm. ο που μόλις πριν μια εβδομάδα μας τι μπορεί να πει τώρα, γιατί δεν του αγκαλεί κανένα. Ποιο θα του αγκαλίσει, θα μου πει. Ποιο. Έτσι. Λοιπόν, πώ χαρακτηρίζονται αυτοί, όταν η κυρία Λαγκάρτ επισήμω λέει Διαγράψτε μονομερό το χρέο. Όχι, αυτό το θέμα στο τραπέζι για να Λοιπόν, βεβαίω δεν θέλει όλο το χρέο, λέει Να εξαιρεθούν αρισμένα, τελά, όμως, εντάξει, να του πει. Αντάξει, με του δικού τη όρου. Εμεί δεν το νομούσαμε, θέλω να πω που θα μπορούσαμε λοιπόν, να. Μένα... Γιατί να με το βάλουμε ναι. εμεί στο τραπέζι, με του δικού μα όρου ε, δηλαδή, που ευνοούν δηλαδή. εμά. Εγώ σου βρίσκω έναν πρώτο απλό λόγο. Γιατί όλοι αυτοί που μα κυβερνούν και αρκετοί άλλοι είναι δεμένοι στο άρμα της, ε, της Γερμανίας διότι η πλειοψηφία τους η πλειοψηφία, έτσι, είναι αναμειγμένη σε απίστευτα σκάνδαλα τους έχει λοιπόν στα καταστα... κατάσταχα της η γερμανική κυβέρνηση και γι' αυτό όπως ξέρεις δεν ένοιξε και για τα τελευταία μεγάλα σκάνδαλα όπου εμπλέκεται η Γερμανία Πρόσεξε να δεις τώρα πριν την προηγούμενη εβδομάδα ε, μία mm. άθλια εκπομπή mm. σε ένα άθλιο κανάλι της άθλιάς μας τηλεόραση στο ΑΑ που λέγεται Αυτοψία mm. για τα ναυπηγεία mm. α, Σκαραμαγκα και όπου βλέπω, βλέπω με έναν άθλιο δημοσιογράφο έναν τρισάθλιο άλλον να μιλάει mm. για τα ζητήματα του α, Τσάμινας που είναι ο κύριος Βερίκιος ο οποίο μιλούσε για τα υποβρύχια που στεγάζονται εκεί πέρα και που σκουριάζουν και είναι παρατημένα και μιλάμε για 2,3 ή 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ που τα έχει η ο ελληνικό να, ναι. Και σκάνδαλο και ξανά σκάνδαλο και ξανά σκάνδαλο. Σωστά όλα αυτά. Πολύ ωραία. Mm -hmm. Το βασικό ερώτημα. Γιατί είναι η για επαναπηγεία να μην γίνουν κρατική επιχείρηση και να υποστηρίζουν τι ανάγκε ελληνική οικονομία και κράτους. Mm -hmm. Να εθνικοποιηθεί δηλαδή να μπουν κανονικά οι εργαζόμενοι να δουλέψουν και να υποστηρίζουν τόσο τις ναυτιλιακές ανάγκες της Ελλάδας, εμπορικές και μη έτσι, όσο και την, το πολεμικό ναυτικό και να δεις και, τελείται, και να κλείνουν μόνο συμφωνίες τεχνογνωσίας με το εξωτερικό mm -hmm. άλλο τεχνογνωσίας, άλλο αγοράζω mm -hmm. από τους Γερμανούς και το φτιάχνω εγώ σαν εντάξει τι να πεις πει, α πούμε για να τα ακονομάνε υπουργοί, δημοσιογράφοι και λοιποί παρατρεχάμενοι mm -hmm. λοιπόν το ερώτημα που έχει, που βάζω είναι αυτό γιατί το απλό καταρχήν είναι αδιανόητο να μην το βάζουν οι εργαζόμενοι Στο καραμαγιά. γιατί αν υπάρχει εργαζόμενος έστω και ένας έστω και ένας έστω και ένας ειδικά στον Καραμαγκά που να πιστεύει ότι θα δοθεί, θα δοθεί η λύση στο πρόβλημά του και ότι θα συνεχίσει το ρονατογιό να δουλεύει και αυτός να έχει δουλειά παιδιά φουντάρε δεν τον για σημαδούρα αυτός δεν είναι δηλαδή πάει για σημαδούρα για φουντάρισμα ας πούμε δεν είναι να δένουν τα είναι αυτός δεν είναι έτσι. λοιπόν γιατί δεν βάζουν αυτό το αίτημα αφού έτσι αλλιώς δεν υπάρχει καμία προοπτική ως προς τη δουλειά τους και το μελοκάματο γιατί δεν βάζουν εθνικοποιηθεί. Το ότι δεν το δώσουν οι κυβερνήσει και οι δημοσιογράφοι αυτοί τρισάφιλοι που κάνουν αυτέ τι εκπομπέ mm -hmm. είναι απολύτω κατανοητό διότι αυτοί επιτελούν ανώτερων έργων διατεταγμένης υπηρεσία από ξένε πρεσβείε και από το εξωτερικό. Mm -hmm. Και η όλη ιστορία έντοξη γιατί θα μου πείτε τώρα ο κ. Βαρικιώ πώ τιμήθηκε ξαφνικά <σχελίως> να καταγγείλει στου καθότι το μπάσιμο των Αμερικανών είναι μεγάλο και δουλεύει όλα τα επίπεδα. Mm -hmm. Σε yeah. τα επίπεδα πλευροκοπεί το γη και είδος στους Γερμανούς σε όλα τα επίπεδα. Και στο δημοσιο, δημοσιογραφικό μεσαγωγικά, γιατί εγώ του στο όλο το Όχι, κοιτάξτε, δηλαδή, αυτό είναι το επιχειρηματικό. Έτσι. Λοιπόν, δεν το κάνει η κυβέρνηση, το γιατί έπαιδε, το απαγορεύει η Βροζώνη. Αν μας απαγορεύει δηλαδή να έχουμε ένα κρατικό ναυπηγείο, το οποίο να ανταγωνίζεται τα ιδιωτικά, mm -hmm. έτσι, να ανταγωνίζεται τα αγιωτικά, με όρους ποιότητας δουλειάς, παραγωγής έργου. Ε, Τεχνολογία και τεχνογνωσία και ταυτόχρονα τιμή. Γιατί αν τα όλα αυτά, κατεβάζει και τιμή. Ε, το καταλαβαίνουμε εσύ. λοιπόν. Και γιατί δεν του στέλνουμε και αυτού και του δημοσιογράφου και του άλλου που του υποστηρίζαν αυτοί οι δημοσιογράφοι επί δεκαετίε, παίρνοντα σκεφτικό καλάκι από αυτά που όλα κυκλοφορούσαν τα δισεκατομμύρια. Λοιπόν, γιατί του στέλνουμε από εκεί και πως αν έχονται εργαζόμενοι, εργάτες αξίας, υψηλά, υψηλής εξεδίκευσης να τους γενειοποιούν τέτοιοι δημοσιογράφοι. Γιατί το αίτημα, το αίτημα δεν είναι να πας να κλάψεις μπροστά στην κάμερα, mm -hmm. γιατί χάνω τη δουλειά μου, εγώ είμαι καλό, έχω καλύτερη και να λιέτσα. προκαλέσεις και, και το, το λίκτο, Και τον νύκτο το το το είναι να αντιεκδικήσεις αυτό που σου αρμόζει, που σου ανήκει, όχι μόνο για σένα, αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Mm -hmm. Το... Έτσι. Το και όχι να, να, κλα, να κλαψορίζεις σαν την ψευτοβαγγέλαινα εκεί μέσα. Ναι, δεν δώστε εδώ, δεν μου κάνω νερό και για μένα τον κακομοίρη. Mm -hmm. Έτσι, και οι άλλοι να παίζουν yeah. θέατρο. Όταν αυτοί υποστήριζαν όλη αυτή τη στιγμή με δεκαετίες δεκα αυτή τη γκρεμούλα. Που και όχι τίποτα άλλο, με αυτέ τι εικόνε δίνει και άλοθη σε όλου αυτού του επιχειρηματίε που δεν έχουν τι ιδέε του. Γιατί η Αμερικανική Πρεσβεία έχει μπει χοντρά και στο χώρο των Μέσων Μαζική Ενημέρωση και λέει στου δικού τη δημοσιογράφου Χτυπάτε Γερμανού, μου βγήκανε τώρα ε, αυτή. Και θυμηθήκανε. Ναι, τα βλέπουμε τα δημοσιογράφη. Σε συμβάσει με του Γερμανού. Σε κρατημένο τύπο εξάλλου, έτσι. Κατά των Γερμανών και όλων αυτών που συμβάσονται. Δεν έχει σκεφτεί ο κ. με τη σύμβαση με τα Άμπραμ. Έτσι. Που έχει παρέμβει η ίδια η Λαγκάρντ για να τα πάρει ο ελληνικό στρατό το 2010. Είναι η σωστή χρονική στιγμή. <laughs> Όταν έφυγε η χρονική στιγμή, τώρα. Θα το λοιπόν, τέλο πάντων, wow. απλά να πούμε wow. ναι. ότι το παιχνίδι που παίζετε δεν αφορά την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ο καρποζός πλάτορα. Ναι. <laughs> αφορά την Ευρωζώνη. Ποιο θα την ελέγξει. Mm -hmm. ή τέλο πάντων να βρεθεί ένα μοντον βιβέντη ώστε να παιδί μου και εσύ να ξεκοκαλύσει αυτό που θέλεις να ξεκοκαλύσει, mm -hmm. αλλά και τέλο πάντων και εγώ να έχω μια ισχυρή παρουσία εκεί πέρα διότι κοιτάξτε να δείτε άθλια όπως συζητάγαμε και χθε mm -hmm. με, με το συνάδελφο ο οποίος παρεμπιπτόντος είχε απόλυτο δίκης όλα που είπε mm -hmm. γιατί έχω εγώ τη μανία και τσεκάω και την ιστορία και, και, βρήκα, χάριστα, και βρήκα την, α, το, την αγωγή ναι. η οποία είναι εντυπωσιακή είναι μια αγωγή κάποιων εκατοντάλλων σελίδων θα αναφερθούμε αργότερα σε αυτή ναι. η οποία μου, είναι εντυπωσιακή η οποία ναι. είναι εντυπωσιακή αν διαβάσει το σκεπτικό, mm -hmm. τον τόπο στοιχειοθέτησης και το ποιο την κάνει θα πρέπει πραγματικά να ανατριχιάσεις γιατί τέτοια, τέτοια αγωγή αν είχαμε δικαιοσύνη στη χώρα μας και δεν εννοώ mm -hmm. απλά δικαστέ δικαιοσύνη θα μπορούσαμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, η Αμερικανική οικονομία είναι σαθροί. Παρουσιάζει δείγματα ανόδου ΑΕΠ που αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Οποιοσδήποτε έχει περάσει απ' έξω από την οικονομική σχολή το ξέρει. Με ξέρεις αν είσαι καθηγητής οικονομική οικονομικής σχολής. Οποιος ούτε αυτό το ξέρει. Και λες, άνοδος του ΑΕΠ σημαίνει ανάπτυξη. τα άκουγα αυτές τις μέρε με τι εθιμοτυπικές ας πούμε συγκριτώσεις καθηγητάδων στα κύρια κανάλια της μαύρης προπαγάνδας και τρελήνες ε, Λες ρε παιδί μου για να ανασκολουθήσουμε τη χώρα θα πρέπει να τι κλείσουμε αυτές τι σχολές να τους πετάξουμε όλου έξω να τους σκίσουμε όχι αν όχι όλους τους αφαγκάτε. κατέ Λοιπόν και να αντιστήσουμε από την αρχή η είναι είναι να βγάζουμε ε, αναβγάζουμε επιστήμονε. επιστήμονες γιατί τι άλλο μπορεί να πει πιστεύουμε να πιστεύουμε να πιστεύουμε να πιστεύουμε Πτυχιούχους σωστότερα Αυτό α, σωστά πως το λες ναι. Πτυχιούχους Λοιπόν, γιατί, τέτοι καθηγητές τι θα βγάζουν Κάτι παγουλάτι, κάτι άνθρωποι δηλαδή εξωγήινοι ναι. Λοιπόν, οι οποίοι δεν ξέρουν που υπάρχουν τέσσερα οι άνθρωποι Δηλαδή τι να... Έχουν συζητήσει ποτέ με εργαζόμενο, με εργαζόμενο να του εξηγήσει τι σημαίνει πολιτική οικονομία. Στου πει, σπουδάει, φίλε μου, α Όσα Στου να καταλάβουν κι αυτοί. Ρε, παιδί. Να καταλάβουν τι <συντί> είναι αυτά που, που κάνει στα πανεπιστήμια. Δώδεκα πτυχία, πούμε, και ε. Ε. να μην έχει ε. πιάσει ε. κάπου άλλο. Τι πιστεύω. είναι αυτά που κάνει στο μεταπτυχιακό στο πανεπιστήμια και τα σχετικά. Λοιπόν, θα βάλει άλλο τελεία. Να πω ότι έρχονται ήδη οι πρώτε απαντήσει στο ερώτημα που έθεσες. Στο πώ ονομάζονται όλοι αυτοί. Με του οποίου ασχοληθούμε ιδιαιτέρω, διότι ανακάλυψαν. Ανακάλυψαν. Προ, προσέξτε. Ανακάλυψαν Να. το προφανές. Ε, θα μα το πεις μετά. Δηλαδή μετά, μετά. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν, μερικές από τους χαρακτηρισμούς, δεν τους έχει πει ο Καζάκη. Καζάκης, εσείς τους λέτε, ανδρίκελα, ξεπουλημένοι, προδότες, στουρνάρια. Λοιπόν, συνεχίζετε εσείς και στέλνετε τι απαντήσει σα. Να πω ότι το ξέχασα ότι συνεχίζεται ε, και ο διαγωνισμό για τι πέντε προσκλήσει, πέντε διπλέ προσκλήσει που έχουμε ε, για την παράσταση την Κυριακή στι 8.30 στη Μαγιοπούλα στην Κεσαριανή. Είναι μια μουσική και θεατρική παράσταση μαζί. Έχει πολλή τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια θα έλεγα, από πολλού αγαπημένου και σημαντικού συνθέτε. Βαμβακάρι, Τσιτσάνι, Λοίζο, γιατί είναι αφορά τα τελευταία 50 χρόνια της ελληνικής μουσικής και ταυτόχρονα λέω και θεατρική, διότι διαρθίζεται από θεατρικά σκέτς, Σατυρικά που αφορούν το σήμερα, αυτό που βιώνει η χώρα τα τελευταία δύο χρόνια είναι από την ομάδα Σχηνοβάτες. Τους ευχαριστούμε πολύ που μας δίνουν πέντε διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή. Λοιπόν, για να συμμετέχετε σε, στο διαγωνισμό γράφετε επαμ, κενό, τη λέξη παράσταση και το όνομά σα, οπωσδήποτε να υπάρχει και το όνομά σα. Λοιπόν, και η αποστολή Αποστολής το 5444, επαμ, κενό τη λέξη παράσταση, το όνομά σα και η αποστολή στο 54 οι πέντε διπλές προσκλήσει θα πληρωθούν την Παρασκευή το μεσημέρι. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και ερχόμαστε δρυμύτεροι. Λοιπόν, αυτό αφιερωμένο, επειδή συνήθω το δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, το λέμε εμεί όλοι οι πολίτε, δεν έχουμε και δεν πληρώνουμε, αλλά αυτό σήμερα δεν είναι αφιερωμένο σε όλου εσά. Είναι αφιερωμένο στου δανειστέ μα, οι οποίοι είπαν για μια ακόμη φορά στον κύριο Σαμαρά, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Λοιπόν, ε, είμαστε εκπομπή ΑΕ βεβαίως, ε, συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας, βλέπω διάφορα εδώ πέρα, έχει ανάψει φωτιά τα SMS με το ερώτημα που σας έβαλε ο Δήμητρης Καζάκης το 54.344. Και ε, να πούμε ναι. για τα, τα σημερινά, ναι, τα ξεχάσαμε στην αρχή. Ποια σημερινά. τι εκδηλώσει σήμερα. Α ah, ναι βέβαια να mm -hmm. μην τα ξεχάσουμε Σήμερα είσαι στο θυσίο Πριν το θυσίο όμως είσαι στο Χωρί FM, FM 4 μέξι στον αρχικό, στο αρχικό τραπεζίτη 4 6 Ο Δημήτρη Καζάκης στο Χωρί FM Και αμέσως μετά κατά τις 7 Είσαι στο αψέντι Στο θυσίο. Έχει, θα έχεις στο θυσίο Έχεις έτσι μια ε, ε, ε, Ελεύθερη συζήτηση. συζήτηση Με τον κόσμο εκεί Και τους πολίτες Λοιπόν θα είναι πολύ ωραία Εκεί είναι και ωραίος ο χώρος δεν την έχω πάει Έτσι μου έχουν πει όλοι Γενικότερα η ατμόσφαιρα της περιοχής και η άδρα τη. Είναι μια ναι. πολύ καλή άδρα, σας μια, σας πολύ, ναι. καλή, μια πολύ ωραία ναι. ενέργεια Λοιπόν, επίσης στέλνετε ε, Να πω γρήγορα γρήγορα ε, Γράφετε επαμ Και ενώ τη λέξη παράσταση Και το όνομά σας και αποστολή στο 54 προκειμένου να συμμετάσχετε στην κλήρωση για τις πέντε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση που δίνεται στη Μαγιοπούλα, στην Κεσαριανή, αυτή την Κυριακή στις 8.30 μια μουσική και θεατρική παράσταση με πολλά ωραία τραγούδια των τελευταίων 50 ετών και πολύ ωραίε σατυρικέ παρλάτε. Λοιπόν, ε, να μην καθυστερούμε γιατί αυτή η εκπομπή έχει και τα αποκλειστικά τη, ε, να πάμε στη τηλεφωνική μα γραμμή, να πάμε σε ένα σταθερό συνεργάτη και τον ευχαριστούμε γι' αυτό τη εκπομπή, ε, ο οποίο από ό,τι φαίνεται έχει αυτό που εδώ και πολύ καιρό ταλανίζει το πολιτικό σκηνικό. Ε, κοιμάστε τα αστικάκια. Με τη λίστα Λαγκάρτ, ναι, ναι. μάλλον βρισκόμαστε ε, σε, κάθε... σε εξιχνίαση. Θάνο Τόμπολε. Yeah, Γεωργέ, καλησπέρα από την Κεσσαριανή. Έχουμε φοβερό εκπληκτικά νέα σήμερα. Ε, μια πάρα πολύ σημαντική είδηση δηλαδή, γιατί μετά από προσωπικές έρευνες ανακάλυψα τη λίστα Λαγκάρτ. Βρέθηκε πριν από λίγο στην Κεσσαριανή στο Σουβλατζίδικο Μπάντης. Και ακούσατε, ακούσατε, η λίστα κυκλοφορούσε σε χιλιάδες αντίτυπα τα οποία επούλησε με το κοινό ο κύριος Παπακοσταντίνος στο Σουβλατζίδικο. Και με τις λίστες τύλιγαν τα σουβλέκια. Οι συνεργάτες μου παρακολούθησαν τις τελευταίες μέρες τον κύριο Βενιζέλο ο οποίος κάθε βράδυ έτρωγε γύρω στα 20 σουβλάκια μαζί με τις λίστες για να τις εξαπανίσει. Ευτυχώς που πρόλαβα και παρήγγειλά να τυλιχτώ με τσατζίκη και χωρίς κρεμμύδι και κράτησα ένα αντίτυπο της λίστες. Όταν ρώτησα τον Μπάμπη για το γεγονός δήλωσε άγνοια. Το μόνο που μας είπε είναι ότι ο πρώην Υπουργός... Του πήρε παραπάνω χρήματα γιατί το χαρτί περιτυγγέγματος είναι ηλουστρασιό. Πρέπει να κλείσω γιατί βλέπω ότι έχονται προς το μέρος μου για αστυνομικοί να μου πάρουν τη λίστα. Θα προειδοποιώ ότι θα ντυφάω μαζί με το σουβλάκι. Το ξέρα ότι τελικά η λίστα θα γίνει σκατά. Ζήτω ιαντός με τη δημοσιογραφία πάνω στόμπολος από Κεσσαριανή, σιγά, ε, τελιά, Σιγά ρε πανταμίν, μη βαράτι είπα, παιδιά, μη βαράτι, κλείνω γιατί είναι έπτακτη ανάγκη, Γεωργία, κλείνω. Λοιπόν, μετά τον Κώστα Βαξεβάνη νομίζω ότι και ο Θάνος Τόπολος θα έχει την ίδια τύχη. Αλλά είναι το θύμα της αρέσκης της δημοσιογραφίας. Λοιπόν, ναι, επιστρέψουμε μετά από τι τελευταίε αποκαλύψει. Μάθαμε και αυτό, τελικά που ήταν οι λίστε. Είδε πόσο απλά είναι μερικέ φορέ τα πράγματα. Δηλαδή δεν χρειάζονται συνωμοσίε και άλλα. Σε ένα απλό του περατζήτικο δίπλα μα στην Κεσαριανή. Ε, να ενημερώσω, επειδή θα δούμε λίγο ε, κάποια πράγματα, αλλά θέλω να ενημερώσω για το εξή. Ε, σχετικά με την συλλογική αγωγή που ε, είχαμε, ε, είχε κινητοποιηθεί πολλοί κόσμου, ε, πρωτοστάτησε το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο για να κατατεθεί η ενιαία συλλογική αγωγή σε ό,τι αφορά τα εκαθαριστικά της εφορίας. Λοιπόν, επειδή τα ερωτήματα είναι πολλά το τελευταίο καιρό ε, θα σα πω ότι θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση στην αρχή της εβδομάδας όπου πρόκειται να κατατεθεί η συλλογική αγωγή υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση λόγω των κινητοποιήσεων που έχουμε από τους δικηγόρους και τους δικαστές. Εξασφαλίσαμε όμω. Ε, Ίσως δεν γνωρίζετε, αλλά να σα ενημερώσω ότι όλε αυτέ τι ημέρε που απέχουν οι δικηγόροι από τα καθήκοντά του, δεν επιτρέπεται να καταθέσουν καμία αγωγή. Άρα πρέπει να πάρει μια ειδική άδεια από τον δικηγορικό συλλόγο για να μπορέσει να καταθέσει την αγωγή. Εξασφαλίσαμε αυτή την ειδική άδεια και τον ευχαριστούμε βέβαια τον δικηγορικό συλλόγο που έκανε αυτή την. Έτσι, τον δικηγορικό συλλόγο στην Κόρινθο ο οποίο μα έδωσε αυτή την άδεια. Ε, είδε εξέτασε το, το δικό μας το αίτημα και κατάλαβε γιατί ακριβώς πρόκειται ε, οπότε θα είμαστε σε θέση τη Δευτέρα να καταθέσουμε την αγωγή μας και να έχετε και αναλυτική ενημέρωση για το πότε θα έχουμε πάρει δικάσιμο και τι ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα γιατί θα, ζη, θα ζητήσουμε και τη βοήθειά σας. Έτσι. Την ημέρα στο δικαστήριο θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί και να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας. Λοιπόν, αυτά. Έτσι να κάνω μια μικρή ενημέρωση. Να μην έχει αγωνία ο κόσμος. Ναι, ε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο ήθελα να το δείξουμε τις προηγούμενες μέρες mm -hmm. ε, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι ε, στις 18-19 Νοεμβρίου άρθημα Μικαλά ένας εισαγγελέας, εισαγγελέας πρωτοδικών χανιών. Mm -hmm. Ο εισαγγελίας πρωτοδικών μηχανέων ναι, ναι. ε, δημοσίωσε μια α, επιστολή υπερασπιζόμενος τον αγώνα των, των α, δικαστών και των εισαγγελέων. Ναι. και ανάμεσα σε, σε, στην δήλωση κατά τη γνώμη μου αυτή η επιστολή οφείλει να να μείνει ιστορική mm -hmm. για τη στάση την αξιοπρέπεια και το ανάστημα ενός ανθρώπους σε ένα μηχανισμό όπου εκφύσεως δέχεται τις περισσότερες πιέσει εξουσίας και την άλωση από την εξουσία, αν και νομίζω ότι στα τα κλιμάκια της έχει αλωθεί από τον κατακτητή mm -hmm. και, ε, φα, και ε, θα το δίνουμε αυτό. Και στον που αντέδρασε η, η λεγόμενη, αποκαλούμενη ηγεσία της δικαιοσύνης Ανάμεσα στα άλλα, γιατί η επιστολή είναι αρκετά μεγάλη, νομίζω ότι έχει δημοσιοποιηθεί, μάλλον νομίζω δημοστεί, ότι σε διάφορα αλλά διάφορα καλό είναι μάλλον δημοσιοποιηθεί, αλλά καλό είναι επειδή δεν την ακούσαμε πουθενά στα μέσα μα. Ε, δεν μάρουσες. πρόκειται, στα blogs είναι αυτά, ξέρετε, αναρτημένοι. Ε. Και λέει, αγωνιζόμαστε ενάντια στη λειτουργία τη Βουλή Οπερέτα και τη κυβέρνηση Γέσμεν yes που έχουμε, που νομοθετούν πάντα με δημοκρατικό τρόπο, ψηφίζοντα όλα τα μέτρα που οδηγούν στην εξόδοση του λαού μα και τη διάλυση του κράτου μα σε ένα άθρο για να μην υπάρξουν διδράσει και διαρροέ. Αλήθεια, τι δημοκρατική πρακτική που είναι αυτή. Την επικροτούμε ω δικαστική εξουσία. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην ενεργεια που έχει ξεπεράσει το 30%. Αγωνιζόμαστε για τι οικογένειε των 3.000 συμπολιτών μα που αυτοκτόνησαν μη αντέχοντα την εξαθλίωση που του οδήγησε ή νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνησή μα. Αγωνιζόμαστε για την εθνική μα κυριαρχία και ανεξαρτησία. Αλήθεια, μήπω δεν έχετε αντιληφθεί ότι ήδη ζούμε σε καθεστώ κατοχή δουλεία, απεικιοκρατία, γερμανική προέλευση. Ποιο πιστεύει ότι είμαστε ελεύθερο και κυριαρχού κράτο που θα δώσει ένα τέλο στην αυτοκατοστροφή του, στο φαύλο κύκλο που μα οδηγεί η προδοτική πολιτική που δίθεν υπερασπίζεται τα συμφέροντά μα ω ελληνικό κράτο και πολίτε. Αγωνιζόμαστε να έδει στην απώλεια της μας ανεφόρων, πάρε τη εθνική μα ανεξαρτησία, στην αμετάκλητη και ανεφόρον παρέτησή μα από την εθνική κυριαρχία, στην οποία παραβήκαμε, προβήκαμε στο άθρο 14 παράγραφος 5 της Δανειακή Σύμβαση, που υπέγραψε ο Υπουργό Οικονομικών το Μάιο του 2010, χωρί την έγκριση και την κύρωσή τη από τη Βουλή. Αγωνιζόμαστε για να διατηρήσει ο καθένα στο σπίτι του με μόχο και κόπο και με τι οικογενειέ του έφτιαξε και αγόρασε και να μην το πάρει τράπεζα γιατί με την περικοπή του μισθού, δε, το μισθού του δεν έχει πια τα χρήματα για να πληρώσει το του δάνειο. Αγωνιστόμαστε για να έχουν τα παιδιά μα μέλλον σε αυτόν τον τόπο και όχι να μεταναστεύουν, να μένουν άνεργα και να αμείβονται με 500 ευρώ. Αγωνιζόμαστε για να παραμείνουμε ελεύθεροι πολίτε με γνώμη και άποψη και όχι δούλοι. Απλοί διεκπαιρεωτέ και εφαρμοστέ των άθλιων νόμων που ψηφίζει η Βουλή αυτών των άθλιων εκπροσώπων μα, οι οποίοι για άλλη μια φορά, αφού υφάπαξαν υπά, την ψήφο του λαού μα με ψευδή διλήμματα περί δίθεν καταστροφή μα, αν δεν ακολουθήσουμε πιστά τι οδηγίε των δανειστών μα, θεωρούν ότι έχουν τη λαϊκή νομοποίηση και τολή. Αγωνιζόμαστε για την προστασία των αδυνάτων. Αγωνιζόμαστε για να, ξεσφα... για να μην εξαφανιστεί η φιλή μα, το έθνο μα, η Ελλάδα μα. Ο τόπο μα που τόσο ξεδιάδροπα αφανίζεται από τους ίδιου αντιπροσώπου του, από αυτού που είναι βουτυγμένοι στη διαφθορά και στην ανομία. Α πληροφορηθεί λοιπόν η ηγεσία μα, η πρόεδρο του Αριού Πάγου, ο αντιπρόεδρο του Αριού Πάγου και ο εισαγγελέα του Αριού Πάγου, καθώ και εκλεκτοί συνάδελφοι που διαφωνούν τη στάση μα, ότι αγωνιζόμαστε για όλα τα ανωτέρο. Το ενδιαφέρον είναι, η υπογραφή είναι Γιάννης Πενταγιώτης, Αγγελίας Πρωτοδικών. Το ενδιαφέρον είναι, σε όλης της ιστορίας, είναι ότι μετά από αυτή την επιστολή κοιμήθηκε η εισαγγελία του Αρίου Πάγου και άσκησε πειθαρχική δίωξη έναντες του εισαγγελέα Πρωτοδικών, Γιάννη Πενταγιώτη, ναι. αλλά... Και στην εισαγγελέα πρωτοδικών κεφαλαινία Βικτορίας Μουσιόνι η οποία στην ιστοσελίδα που δημοσιεύτηκε η επιστολή, έκανε, ε, ε, συμφώνησε και με ένα επερωτικό σχόλιο. Έκανε αυτό που λέμε like, ναι. να το ξέρουν οι νεότεροι. Προσωπικά δεν μα εκπλήσει η στάση τη αγγελία του Αριουπάγου για τον τρόπο και τον ρόλο τη που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μα εκπλήσει γιατί η ίδια η στάση, στάση είχε στην εποχή τη ναζιστική κατοχή όπω και την εποχή τη Χούντα. Με τον ίδιο τρόπο και με πολύ χειρότερο βεβαίω προσπαθούσε να εξοντώσει κάθε φωνή πατριωτική υπήρχε στι τάξει των δικαστών και εισαγγελέων και την εποχή τη ναζιστική κατοχή mm -hmm. και την εποχή τη Χούντα. Το γεγονό ότι οι νεότεροι δεν θυμούνται ή δεν έχουν διδαχτεί δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι μαύρε σελίδε αυτών των δικαστικών οργάνων και των δικαστών που το επιρέτησαν. Και το δυστύχημα είναι ότι αποδεικνύεται ότι συνεχίζουν να υπηρετούν ακριβώ με αυτή τη λογική ξεχνώντα ότι υπηρετούν στο όνομα του λαού δικάζουν στο όνομα και προς το συμφέρον του ελληνικού λαού και όχι προς το συμφέρον τη οποιαδήποτε πολιτική ουσίας τους έχει διορίσει και των ξένων κυρίαρχων και κατακτητών είναι η ίδια εισαγγελία του Αρίου Πάου που δεν εγκάλεσε τον εφέτη εισαγγελέα εφετών άθιμο με καλά που έδωσε τα στοιχεία προσωπικά δεδομένα και στατιστικά δεδομένα για Έλληνες πολίτες που δικάζουν, που δικάζουν τα ελληνικά δικαστηρία Εδώ δεν και τίποτα να εγκαλέσει Εγκαλείται ο δημοκράτης και πραγματικός πατριώτης Εισαγγελέας με βάση το γράμμα που έχει αποσταλεί για τους χαρακτηρισμούς καθεστώς κατοχής κυβέρνηση των συλλόγων και φαύλου καθεστώτος Αγαπητέ κύριε Εισαγγελέα Αρήου Τι ακριβώς πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα για να δικαιεί, δικαιούται κάποιο Έλλην πολίτη και μάλιστα δικαστικό ή εισαγγελέα που έχει παραπάνω ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό για να μιλάει για καθεστώ κατοχή, για κυβέρνηση των συλλόγων και για φαύλο για καθεστώ. Και τι πρέπει να κάνει ο Έλληνα πολίτη που αυτό είναι στον καθημερινό, στο καθημερινό του διάλογο γιατί αυτό βιώνει. Τι ακριβώ είναι τρελό, είναι παλαβό ο Έλληνα, έχουμε τρελαθεί τελείω, δηλαδή τι ακριβώ συμβαίνει. Και τέλος πάντων, στην ιστορία, γιατί είναι ιστορία διέπεται από νόμους, είτε το θέλουμε είτε όχι, υπάρχει ένας από τους πιο απόλυτους νόμους. Ο νόμος της ιστορικής ανταπόδοσης. Τα εγκλήματα στην ιστορία ποτέ δεν είναι χωρίς ανταπόδοση. Πάντα εδώ πληρώνονται. Το λέει και η θεσκία μας άλλωστε, αν δεν κάνω λάθος, αν και δεν είναι θεσκιός. Το πιστεύω. Έτσι. Δεν πληρώνονται ποτέ στην άλλη ζωή. Εδώ πληρώνονται. Ειδικά όταν προσβάλεις με τέτοιο βάναυσο τρόπο την έννοια της δικαιοσύνης, την έννοια της συνταγματικής τάξης τη χώρας και την έννοια το ότι ασκείς αυτό το λειτουργήμα στο όνομα του λαού. Ο οποίος λαός, όμω, κάντε μια δημοσκοπηση να δείτε, ή μάλλον σωστότερα, επειδή έχω δει τις κοινωνικές μετρήσει. Mm. δημοσιοποιήστε το αποτελέξω. τι πιστεύει ο ελληνικός δηλαδή για το σημερινό καθεστώς και αν δεν γίνε και αν δεν πιστεύει ότι κατά 80% γιατί το 20% είναι οι αριστεροί που δεν πιστεύουν αυτό το δράμα της θεωριάς αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα λοιπόν ότι έχουμε καθεστώς κατοχής κυβέρνηση των συλλόγων και ένα απίστευτο φαύλο καθεστώς απίστευτα φαύλο καθεστώς τότε πραγματικά είναι να αρισκώσει ψηλά χέρια εντάξει λοιπόν αυτό το πράγμα και εμείς Τουλάχιστον του δημοκράτε του σεβόμαστε, ειδικά του πατριώτε, ειδικά όταν βρίσκονται σε θέσει που δέχονται τρομακτικέ πιέσει και παρόλα αυτά σηκώνουν ανάστημα. Αποτελούν παράδειγμα προ για όλου, mm -hmm. για όλου μα. Έτσι είναι. Έτσι. Και... και φυσικά δεν πρέπει να αφήσουμε την υπόθεση έτσι να περάσει. Όχι. Δεν θα την αφήσουμε έτσι. Να, να δώσω μια πληροφορία στου νεότερου που είπε πριν ότι το πιο πιθανό είναι ότι οι νεότεροι δεν γνωρίζουν τι συνέβη στην επτά ε, ό,τι αφορά στο δικαστικό επίπεδο έτσι, το και πώς λειτουργούσαν το οι δικαστές μάρου. υπάρχει λοιπόν επειδή οι νεότεροι δεν του αρέσει και πολύ το διάβασμα είναι περισσότερο των τον οπ οπτικο-ακουστικό <laughs> λοιπόν υπάρχει αυτό μπορείτε η ΕΡΤ προβάλλει σε επανάληψη άρα υπάρχει και στο αρχείο τη μπορείτε να το κατεβάσετε μια πολύ ωραία δουλειά που έχει κάνει ένας ε, συνάδελφος ε, το πανόραμα μιας επτά αιτίας, λέγεται και παίρνει τα επίκαιρα της εποχής, παίρνει χρονιά-χρονιά της Χούντας και δείχνει τα πάντα. Είναι μια καταγραφή, αλλά είναι και όλα τα κείμενα ε, πολύ σημαντικά και έχει γίνει μια πολύ ωραία δουλειά, όπου λοιπόν μπορείτε να μάθετε, δι, γιατί δείχνει ακριβώς και αυτό που αναφέρθηκε πριν, και το πώ λειτουργήσε η δικαιοσύνη στην εποχή της επταετίας και μπορείτε να δείτε, να σας γλυθούν μύθοι... Είναι ανέξει... ακριβώ με τον ίδιο τρόπο που λειτουργήσε... Στο, στα υψηλά τη κλιμάκια mm -hmm. και στην καναζιστική κατοχή mm -hmm. οι δικαστές που διαφοροποιήθηκαν <κοκοί>, και απέδειξαν πατριωτικό στένος και ύψος και ανάστημα δηλαδή mm -hmm. ήταν οι χαμηλό δικαστέ και δικαστές και είναι είναι και βρήκαν απέναντι μπωστά τους ανώτατους δικαστικούς mm -hmm. οι, πρώτοι, έτσι, έτσι λες, οι πρώτοι, πρώτοι εκτελεστές τους ήταν και κουκουλωφόροι, ήταν οι ανώτατοι δικαστικοί, οι οποίοι του στέλναν στο απόσπασμα. Mm -hmm. Με δική του πρόνοια, στάλθηκαν στο απόσπασμα πολλοί από αυτού, που σήκωσαν ανάστημα ανά, πέραν του ναζίκα κατακτή. Δυστυχώ συμβαίνει. Και να το πούμε και κάτι άλλο. Η χουντική σύνθεση του Αρίου Πάγου διατηρήθηκε από τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Εθνάρχη. Mm -hmm. Και διατηρήθηκε γιατί δεν ήθελε με κανένα τρόπο να χαθεί αυτή η ωραία ιστορία. Του, του ανώτερου δικαστικού ε, σώματο. Αυτή η όμορφη, πανέμορφη <laughs> ιστορία και που, για την οποία πρέπει να είναι όλοι. Το κλίμα αυτό. Ε, Πώ να το έτσι, Τι έγινε. Άλλαξε η ιστορία όταν ήρθε το Πασόκ. Και έτσι από το χουντικό παρελθόν του Αριού Πάγου πήγαμε στο κομματικοποιημένο παρόν του Αριού Πάγου γιατί το Πασόκ είναι το εξή. Φύγετε εσεί, ελάτε τα κομματικά τσεράκια αυτούς μπορούμε να τους εξαγοράσουμε με θέτη σοφίτσια με θέτη σοφίτσια και μετά με οποιαδήποτε άλλη θέση οπουδήποτε στον κατοικό μηχανισμό ή στα παρεπλήσια έτσι όπως για παράδειγμα τώρα γίνεται με τι ανισάρτητες αρχές μηχανισμός κλασικής εξαγοράς δικαστικ... ανώτων δικαστικών διότι δηλαδή, τον κύριο Καμίνη λοιπόν αυτό το πράγμα όμως έχει όρία, διότι πλέον δεν υπηρετεί στον κομματικό σου προϊστάμενο πια η υπηρετή ξένη δύναμη κατοχής και αυτό να το έχεις σαφέστατα υπόψη σου, όποιος κανείς γιατί ο λαός θα τα βρει όπως τα βρήκε πάντα στην ιστορία του. Τέτοια καθεστώτα δεν μπορούν να επιβιώνουν. Δεν μπορούν να επιβιώσουν. Από την ιστορία είναι τόσο παραφύσι που δεν μπορούν να επιβιώσουν. Και αυτή τη φορά οι δίκες των δοσυλλόγων και η δίκη της Χρούτας μπροστά σε αυτή τη δίκη, τη λαϊκή δίκη πραγματικά που θα γίνει, απέναντι στα όργανα και στους συνεργάτες του κατακτητή, mm -hmm. θα είναι παιδικές χαρές. Παιδικές χαρές. Γιατί αυτή τη φορά οφείλουμε να βγάλουμε το φαρμάκι, το δηλητήριο από το σώμα της κοινωνίας. Κοίταξε, αν λάβω υπόψη μου τα μηνύματα σε αυτό το ερώτημα που έθεσες έτσι χαριαστερασμού που κάναμε, και τι απαντήσει που συνεχίζουν και έρχονται κάπου εκεί πάνε τα πράγματα βλέπω εδώ εθνικοί μειοδότε οικονομικοί δολοφόνοι συνεχίζονται βέβαια σε καλέ όλε οι σε καλέ όλου οι σε καλέ όλου οι σε καλέ όλου οι το καλέ να μιλάτε και το <σκλήσεως> για το υπάρχον σύστημα ω εθνικοί, εθνικοί μειοδότε τι κάνανε δηλαδή που λύσαν την εθνική κυριαρχία προ Θεού τέτοιο πράγμα Ξέρετε τι γίνεται ακούστε να λέτε γιατί σε ένα πολύ σοβαρό θέμα το πιο σοβαρό θέμα είναι το εξή, ότι με τη βοήθεια τη δικαιοσύνη, τη ανώτατη δικαιοσύνη, ακριβώ όπω οι Ναζί κατοχύρωσαν τον κατοικικό του καθεστώ, το οποίο δυστυχώ οι δίκε νηρεβέργη το αποδέχτηκαν. Γι' αυτό και δεν δικάστηκαν όλοι οι εγκληματίε πολέμου. Αποδέχτηκαν κυρίω οι δίκε νηρεβέργη όταν τι κάναν οι Αγγλοαμερικανοί. Φύγανε οι Σοβιετικοί, λύσαν το πρόβλημα, μοιραστήκαν μεταξύ του αυτά που ήταν να με ε, και μένουν οι Αγγλομερικανοί και μετά αρχίζουν και δικάζουν οι Αγγλομερικανοί του εγκληματίε πολέμου. Και δημιουργούν μια κατάσταση όπου λέει το εξή ότι επανεπεβεβαιώνουν τη συνθήκη τη Χάγη του 1907 που βάζει στο διεθνέ δίκαιο ο κατακτητή οφείλει να συντηρείται από τον κατακτημένο. Mm -hmm. Αυτό το βγάζει και σαν απόφαση ο Άριο Πάγο επί Χούντα. Ε, συγγνώμη Χούντα. Λέω ναζιστική κατοχή. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται σήμερα η ξένη κατοχή με τους ντόπιους δοσύλλογους πάλι να τεκμηριωθεί νομικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άριο Παγό θεωρώντας ότι είναι έκτακτες οι συνθήκες και σε έκτακτες οι συνθήκες η, η εσχάτη προδοσία και η κατάλληλη της κυριαρχίας δεν πρέπει να υφίστανται ως κατηγορίες ενάντια στους πολιτικούς και τους παράγοντες υπηρεσιακούς και εμείς που διαπράττουν τέτοιο εγκλήμα αυτό το νομολογικό το οποίο στην πραγματικότητα υιοθέτησε και το Συμβούλιο της Επικρατείας στι αποφάσεις του και ο εισαγγελίου του Αρείου Πάγου με τον τρόπο που κινείται ενάντια στους εισαγγελίες δεν πρόκειται να περάσει γιατί πολύ απλά ο λαός είναι πρωτογενής πηγή δικαίου και ο λαός δημιουργεί δίκαιο εκ του μηδενός και άρα είναι αυτός που δικάζει και, αυ και αυτού που στο όνομά του παραβιάζουν τα θέσφατα <ΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Και ευχαριστούμε το φίλο που μας στέλνει την πληροφόρηση, το, ένα φίλο της εκπομπής, δικηγόρος, ο οποίος λέει η αποθέωση της εκδικητικότητας του ΤΕΤΕ είναι ότι διαβίβασε την επιστολή στη Βουλή, την επιστολή που πριν από λίγο διάβασε από αποσπάσματα της, έτσι, για να κρίνει η Βουλή εάν διαπράχθηκε το αδίκημα της περιήβρησης προς αυτήν. Λοιπόν, θα κάνουμε μία έντσι ένα μικρό διάλειμμα να πάμε σε... Συγγνώμη, συγχωρείς το μεγαλύτερο αδίκημα περιήβησης τη Βουλή είναι το να την ονομάζουμε Βουλή Είναι ξεφτύλα να θεωρούμε ότι αυτή η Βουλή εκφράζει το λαό και τη χώρα Αν είναι δυνατόν Και μπορεί να έχει ακόμα Αν είναι δυνατόν Πώς είναι δυνατόν να δεχόμαστε ότι αυτό το πράγμα το εξάμβλωμα το νόθο κοινοβούλιο όπως το λέγανε στην τερκαδία του 50- που τώρα είναι πολύ χειρότερα βέβαια οι συνθήκες έτσι λοιπόν είναι δυνατόν να το αποδεχόμαστε ως έκφραση του λαϊ... της λαϊκής βούλησης έστω και μέσα σε αυτά τα στρεβλά απολυταρχικά και αντιδημοκρατικά πλαίσια που δημιουργήθηκαν με βάση το Σύνταμο του 75 αν είναι δυνατόν αν είναι δυνατόν αυτό να δούμε περιήμβριση λοιπόν αυτό το πράγμα Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλυμα. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Πρέπει να τα περιπτύξουμε έτσι λίγο για να τα mm -hmm. να προλάβουμε, ε, γιατί έχει να κάνει και με δανειά και με τράπεζες. Λοιπόν, στο 54, 44 επάμ και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54. στο στον ίδιο αριθμό είναι και η συμμετοχή σας για την παράσταση, για τις πέντε διπλές προσκλήσεις, επάμ και ενώ τη λέξη παράσταση και το όνομά σα και αποστολή στο 54. Πάμε Πάμε ένα Αναδελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε. Διόφαλο, από και λοιπόν, με αυτό το ωραίο κομμάτι, έτσι το πιο νεανικό, ε, είμαστε εδώ. Και έτσι είναι και ωραίο να ακούσω ότι οι νέοι Ξέσαι, άνθρωποι ε, έχουν, έχουν έμπνευση, ρε παιδί μου. Αυτό που είδα δεν άρεσε. Δεν άρεσε. στην Εντάξει, Αμερικανικά ναι. συγκροτήματα Ναι, που είναι τέλος πάντων, πάντων Κάποια από αυτά α, έτσι, Έχουν ένα στοιχείο τ, που Αξίζει τον κόπο και γενικά Εδώ τα ελληνικά συγκροτήματα μου γυρίζαν πάντερα ναι. Μέχρι που άκουσα τους active members Ελληνικά τους έμαθα Σχετικά πρόσφατα ναι. Από ένα φίλο συναγωνιστή Ο οποίος α, σε μια ομιλία μου χάρισε ένα, Το δίσκο του, σε ένα σύντι Ναι, ένα σύντι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Ελληνικά δεν το Ναι Επιτέλου είναι κάτι σοβαρό. Ναι, σωστά. Γιατί όλοι οι άλλοι του παίζουν χαβαλέ. Δηλαδή είναι χαβαλέ, ιστορία. Είναι μεγάλη συζήτηση το θέμα το ότι δεν παράγεται μουσική στην Ελλάδα δεν ξέρω πόσα τελευταία χρόνια πριν ελαχίστων εξαιρέσεων. Έτσι. Έτσι κατάλαβα α πούμε ότι όταν πούμε το άνοιγμα τη Κνέστο, στο τελευταίο φεστιβάλ σε αυτό το είδος μουσική, έφερε κάτι τύπου. Ναι. Τι να σου πω δηλαδή από τα α πούμε. Μόνο ο Ρος καρδούλες δεν είχαν Α, δηλαδή. Ναι. Είναι προφανώς, είναι ταξική μουσική αυτή. Δεν την κατάλαβες Δημήτρη τώρα δεν την κατάλαβε. Και γι' αυτό έφυγε. Λοιπόν να πω γρήγορα Σωστά. επειδή έχουν έρθει κάποια μηνύματα ε, Ίσως δεν, δεν το, δεν το ολοκλήρωσα Πριν σου δώσω το λόγο Και να πούμε για δάνεια τράπεζας και άλλα πράγματα Και πρέπει να τα πούμε να προλάβουμε Ότι το ντοκιμαντέρ που αναφέρθηκα ε, Επειδή θέλετε για να το βρείτε Και βλέπω τα μηνύματά σας ε, είναι, που παίζεται στη δημόσια τηλεόραση Στη νετ ε, Είναι το πανόραμα μιας επταετία. Λοιπόν, είναι σε επανάληψη, το έχει ξαναβάλει ε, και καλά θα κάνετε και χαίρομαι πάρα πολύ που αμέσως το τσιμπήσατε και ζητάτε πληροφορίες. Ε, πάει 7 χρόνια, χρόνο με χρόνο και δείχνει όλη τη ζωή στην Ελλάδα, στα αστικά κέντρα, στην επαρχία, από τη μόδα που λέει ο λόγος μέχρι έτσι τα πάντα. Το τι έκανε η εκκλησία, τι έκαναν οι δικαστές, Όλα, όλα. Άρα είναι ένα ε, καταπληκτικό, είναι σαν ιστορικό είναι βιβλίο. Τελικά. Πάμε λίγο γρήγορα τώρα. Απλά λοιπόν. το ζήτημα είναι ε, να πω το εξή, ότι καταρχήν η ρύθμιση η οποία συζητιέται από τα. που έχει πέσει το τραπέζι, από τα ναι. από κάθε άποψη. Νομίζω ότι καθένα μπορεί ότι διαβάσει. Είναι αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι η σωστότερη στάση που πρέπει να έχει ένα δανειολήπτη mm -hmm. αυτή τη στιγμή είναι να μην προσφύγει σε αυτή τη ρύθμιση, διότι θα χάσει τα δικαιώματα. Που του δίνει ο νόμο Κατσέλη, όσο αυτό ισχύει ακόμη. Ναι, γιατί μάλλον γιατί πάμε και σε μια τροποποίηση εκεί. Ναι, ναι. Και επιπλέον, εγώ νομίζω ότι υπάρχει και η, η άλλη πλευρά τη κίνηση τη εισαγγελία του Αριού ναι. να τρομοκρατηθούν οι δικαστέ και οι εισαγγελεί, οι οποίοι στην πρωτοβάθμια. Δικαιώνουν του Δικαιώνουν α, συνέχεια του δανειολήπτε. Ναι, δηλαδή αποτελούν ναι. πραγματικό φυσ, φυσικό δικαστή για το λαό. Ναι. Έτσι όπω ακριβώ προβλέπεται. Ναι. από το Σύνταγμα και γενικότερα από το Δίκαιο. Και έχουν σταματήσει τον τελευταίο καιρό να δημοσιεύονται και οι αποφάσεις Βέβαια. Παρ' όλα αυτά όμως δημιουργία. έχουμε, έχουμε καταπληκτικέ αποφάσει. Ναι, διαγραφής χρεών α, υπέρ των δαλειοληπτών ναι. που είναι κατάφοροι ναι. ε, δηλαδή πολύ περισσότερα μπορείτε να περιμένετε και να προσδοκάτε από μία ε, ε, απόφαση ενός ε, δικαστή που ξέρει ε, το ρόλο του παρά από οποιαδήποτε ρύθμιση με την τράπεζα είτε με την επίσημη εί να, να πούμε τώρα ότι το μεγάλο παλούκι, και αυτό που προσπαθεί να κρύψει η κυβέρνηση, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι πιέζεται πανταχώθεν από τραπεζίτες και τρόικα να, να, να, να ανοίξει την περίοδο κυνηγίου των τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών καταργώντας την αναστολή ε, πληστηριασμού πρώτη κατοικία. <κοίλυν> Ε, υπάρχει το εξή το δεύτερο, είναι πιέζεται και από τους ξένους, οι οποίοι έχουν πάρει τους τίτλους των δανείων σας. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Λοιπόν, όλα σήμερα ή αν όχι όλα το 90% σίγουρα των δανείων, οικιστικών δανείων που έχετε πάρει, δηλαδή για σπίτι, έχουν ήδη τιτλοποιηθεί στο εξωτερικό με πλήρη κάλυψη των κυβερνήσεων από το, χι, από το 2003 μέχρι το 2012 τώρα. Συνεχώς τίτλο που όλα. Χαρακτηριστικό παραδείγμα, έχουμε μία περίπτωση ενός επιχειρηματία, επιχειρηματικού δανείου, το οποίο τίτλοποιηθηκε mm -hmm. σε, από την Eurobank και πουλήθηκε στο oh. Ανάπτυξη AP, APC Limited που εδρεύει στην Αγγλία, στο Λονδίνο και που τώρα κινήθηκε κατά της συγκεκριμένης ομόριθμης εταιρεία που είχε πάρει το διάνιο από τη Eurobank και τώρα το ζητάει η ανάπτυξη η οποία πήρε το τίτλο και καλείται ο εναγόμενος να κινηθεί με βάση το αγγλικό δίκαιο στα αγγλικά δικαστηρία Α, όχι εδώ στην Ελλάδα Όχι Δηλαδή τι εδώ πρέπει, πρέπει να στείλει η Θα στο μόνο μελέ εδώ. Ναι. Αλλά η σύμβαση γράφει ναι. εφαρμοστείο δίκαιο και δικαιοδοσία. Η ενοχική σύμβαση πώληση επιχειρηματικών απαιτήσεων διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και η σύμβαση κόρη επιχειρηματικών απαιτήσεων από το ελληνικό δίκαιο. Δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηριών. Η σύμβαση την τυλοποίηση του συγκεκριμένου δανείου είναι αυτή. Ναι, σου έπαθε δέκα κεφαλικά ο άνθρωπο όταν αυτό το πράγμα. Ξέρω, φαντάζομαι. Ε, δηλαδή, αυτό. Που να, θα, το πρώτο πράγμα λες, τώρα, που θα βγάλω άκρη. Τι θα είναι. κάνω. Και καταρχήν, ε, και, α, α, α, πιστεύω ότι δεν ήταν και ενημέρωση. Όχι, βέβαια, έτσι, έτσι. γιατί ο, η νόμη που ψήφισε από ο κύριο Συμπίστη και μετά ο κύριος ο, και μετά όλοι mm -hmm. που προθροκυροί, που επέλεξε τιλοποίηση, επέτσεψε τη Σράπεζα να κάνουν τηνλοποίηση χωρί ενημέρωση των οφιλετών, των δάνειων οδηγών. Ε, όχι, ούτε καν ενημέρωση ενώ κανονικά θα πρέπει να παίρνουμε και έγκριση. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν είναι να του ενημερώνει καν, δηλαδή υπάρχει ότι είναι όμως... Κύριε, από εδώ και πέρα το δένειό σα δεν είναι στα χέρια μα. Ποιο είναι το θέμα όμω. Υπάρχει και μια άλλη πολύ πιο σκοτεινή πλευρά που αφορά όλου μα και το ελληνικό δημόσιο. Οχι. Ποιο ελληνικό δημόσιο τώρα, εντάξει, ναι, δεν υπάρχει οχι. ούτε ελληνικό ούτε δημόσιο. Είναι ένα άδειο που κάνει, σαν, σαν το τζίτζικα που το έχει εγκαταλείψει. Οχι και το βρίσκεις ας πούμε αυτό το κέλυφος έτσι ακριβώς είναι το ελληνικό κράτο σήμερα λοιπόν το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη ανάπτυξη APC Limited ναι. που έχει πάρει το τίτλο, είναι θηγατρική της Eurobank. α για κάτσε τώρα Πρόσχεσαι τώρα τι κάνουμε οι τραπεζίτες τίτλοποιούν το δάνειο το δίνουν σε μια εταιρεία που την έχουν φτιάξει ή που είναι δική σου συμμετοχής ναι. Αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία δεν είναι τραπεζική αλλά είναι διαχείρισης κεφαλαίου ναι. ανοίγει ένα offshore account, δηλαδή ένα λογαριασμό σε offshore εταιρεία ναι. και εκεί πληρώνονται οι τόκοι, οι τόκοι των δανείων που πληρώνουν οι άτυχοι δανειολήπτες στην Ελλάδα και οι εξαργύρους του δανείου όταν θα έρθει η ώρα ή όταν θα το τα πάρουν του κακομήρι αν το τα πάρουν ελπίζω να μην το τα πάρουν για να βρεθούν δικαστές που να πετάξουν έξω Αυτά, αυτών, αυτή, τη σύμβαση, αυτή τη σύμβαση όπως το κάνανε αμερικανοί δ Αμερικανοί δικαστέ πετάξαν έξω τέτοιου είδους τέτοιου είδους ακριβώ. Τι τριπλοποίησε αυτέ τις τρικλοπίες αυτές, τρικλοπίες. πετάξαν έξω και τις όδηγανε άνθρωποι με οκαματιάριδε χωρίς προ... καμία προοπτική. Mm -hmm. Του πετάξαν έξω λέγοντα ότι δεν έχετε καμιά δουλειά. Mm -hmm. Λοιπόν, θα αναφερθούμε τώρα και το, το πώ κινήθηκε η αγωγή που λέγαμε χθε. Θα πάμε πιο κάτω. Αλλά... Αυτό, με αυτόν τον τρόπο ναι. η τράπεζα ναι. διοχετεύει στο εξωτερικό τους στόχου και τα λεφτά που εισπράττει στο όνομα του δανείου. Mm -hmm. Και με αυτόν τον τρόπο τα κρύβει και τα αναποθέτει σε offshore accounts, δηλαδή σε λογαριασμού ή σε άλλες εταιρείε, χωρίς, καταλάβαμε τώρα γιατί φτάσαμε στο πρώτο ε, οχτάμινο του 2012, να έχουμε δανειοδοτήσει, μάλλον να έχουμε τραβήξει η ρευστότητα, να έχουν δανειστεί οι τράπεζες από το ευρωσύστημα, 139 δισεκατομμύρια ευρώ. 139 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από το 60% πόσο, κοντά το 70% του ΑΕΠ της χώρας που είναι κοντά στα 200 το αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα ότι εδώ μιλάμε για λοποδίτε και σύστημα λοποδισία. Αυτό είναι μεγάλο έγκλημα τώρα που αποκαλούνται εδώ. Ε Όχι, ε ε ε δεν το έκανα. Δεν θέλω να πω ότι δεν έχει πάει κάπου σε κάποια άλλη τράπεζα. Είναι η ίδια η τράπεζα, η υποτιθέμενη ελληνική Στην τράπεζα. Γιατί η τράπεζα στο εξωτερικό. Διότι εδώ είναι και μεγάλη συζήτηση αν είναι ελληνική αυτή η τράπεζα. Όχι, έτσι, δεν τράπεζες, αλλά είναι Αυτό το θέλω να πω τώρα. Απλά συνηθίζουμε και λέμε ελληνικέ τράπεζε. Αν είναι ελληνικέ τράπεζε. Μερικέ φορέ παίζεται το παιχνιδάκι. Στις τράπεζες στις εχώριας, γιατί δεν είναι ελληνικές, είναι εχώριες τράπεζες, υπάρχουν φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο λόγο είναι μέτωχοι, φυσικά πρόσωπα mm -hmm. και θεσμικοί επενδυτές, επενδυτικά κεφάλαια. Mm -hmm. Πόσο δύσκολο είναι ένα φυσικό πρόσωπο να στήσει μια οποιαδήποτε εταιρεία στο εξωτερικό ή το επενδυτικό κεφάλαιο να στήσει οι στο εξωτερικό και η τράπεζα από όπου το ανήκει διαμέσου του μετοχικού κεφάλαιου στο εχώρια να καταθέτει εκεί τα λεφτά, λεφτά που εισπράττει από του Έλληνε πολίτε. Ε. Καταλάβαμε γιατί χρειάζεται τέτοια ρευστότητα το ερχόμενο τραπεζικό σύστημα. Και πώ έβγουν έξω στο εξωτερικό τα λεφτά. Και το ερώτημα είναι, γιατί να του πληρώνουμε του λοποδίτε. Εδώ μιλάμε για αλκαπόνε. Και όχι μόνο του πληρώνουμε, δεν παίρνουμε καν στα χέρια μα. Τι πληρώνουμε, τι πληρώνουμε, τουλάχιστον αν τι είχαμε στα χέρια μα. Ενώ το ελληνικό δημόσιο. Ελλην... Έτσι, αυτέ τι τράπεζα που έγινε. Το συγκεκριμένο έχει κατατεθεί στο μονομελέπο από Κορινθου κατά τη γνώμη μου αν ο, ο κύριο δικαστή. Είναι πραγματικό δικαστή που που έχει αναλάβει την ιστορία αυτή και ξέρει τι σημαίνει την τλοποίηση και ξέρει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να πετάξει από την αίθουσα αυτού του κυρίου. Mm -hmm. Πρέπει να δούμε πότε θα γίνει να του πετάξει έξω η εκδίκαση για να έχουμε την εξέλιξη και μήπω θα πρέπει και να κινητοποιήσουμε. Εκεί κάποιε καταστάσει. Προσέξτε να δείτε τι κάνανε οι Αμερικάνοι δικαστέ και οι Αμερικάνοι δικηγόροι. Λοιπόν, επειδή βρέθηκαν δικαστέ στο Αμερικανικό τραπεζικό σύστημα, είπα και αλλού, υπάρχουν και σε άλλε χώρε που κάνουν ναι. τι πράξει δικαστέ, προστατεύοντα Έλληνε πολίτε από καταχρηστικέ πρακτικέ των τραπεζών που ξεφεύγουν τα όρια τη γνώση και τη αντίληψη του τραπεζικού, του, του δανειολήπτη, του πελάτη τη τράπεζα. Αυτό. Όπου και να πας, σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου και να πας, εάν, δεσαι, εάν δεν έχεις καθηγητές οι οποίοι ταυτόχρονα και σύμβουλοι τραπεζών, είναι αυτό που σου διδάσκουν. Είναι ότι βασική αρχή της τραπεζικής πρακτικής, είναι ότι πρώτον κρατάς ενήμενο τον, τον, τον πελάτη σου, mm -hmm. δεύτερον τον προστατεύεις, mm -hmm. τρίτον δεν τον εκθέτεις σε κινδύνους και αυτό είναι η πώς το πω, ιδιοντολογία ναι. της καλή τραπεζικής ναι. πρακτικής. Ναι. Με βάση αυτό που υπάρχει και στο ελληνικό δίκαιο αυτό το πράγμα, με βάση αυτό κάλλιστα δεν, δεν χρειάζεται ούτε καν να του ακούσει ο δικάστης του μονοβέλους. Τους πετάει έξω. Τους πετάει έξω. Λοιπόν, Θα ότι θα κάνει και Ελπίζω να μην τρομάξει το ότι έχει Σελώς τράπεζα τράπεζα. Γιατί τρο... υπάρχει ένα θέμα. Έχουν τρομάξει οι εκροατέ οι οποίοι λίγο πολύ ένα ερώτημα θέτουν. Εάν αντιμετωπίζεται ομαδικά, δηλαδή οι μειολίτε τεγαστικών δανείων, μπορούν, ομαδικά να αντιμετωπίσουμε τι τυλοποιήσει. Προσέξτε τώρα τι κάνανε. Επειδή βρέθηκαν Αμερικανοί δικαστέ οι οποίοι κάνανε αυτό το, το κάνανε αυτό το mm. πράγμα, του πετάξαν έξω. Όταν μιλάμε του πετάξαν έξω, καλέσανε του Μπέιλιφ, δηλαδή του. Ε, του δικαστηρίου αυτού του τύπου, κάτι εύστομο τύπου, ναι. του αρπάξια του πέταξαν έξω. Και πέταξαν εκτό. Σε αγγλικό δίκαιο α... ήταν και αυτέ οι υποθέσει. Ε, για αγγλικό πάντα. Δίκιο πάντα. μιλάμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε λοιπόν, τους φέταξαμε... το, και... το πήραν και πατριωτικά. Εμεί θα πετάξαμε του Άγγλου πριν 200 χρόνια. Θα μα έρθουν αυτοί Όχι μόνο, δεν ήταν Άγγλοι. Ήταν ναι. Νορβηγοί, Γερμανία οτιδήποτε. Απλά το Αγγλικό Δίκαιο χρησιμοποιούν και τα Αμερικανικά δικαστήρια ειδικά στα ζητήματα αυτά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι λέγανε ότι δεν είναι δυνατόν. Καταπατώνται βασικέ αρχέ τη κοινό αποδεκτή. Ε, Τραπεζικέ πρακτικές. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Να ε, ισχύει και του προστάτευσε. Έτσι σωθήκαν ε, κάποια σπίτια. Βεβαίω η πλειοψηφία των δικαστών δεν το κάνανε αυτό το πράγμα. Ακολούσαν τι τράπεζε καθότι είναι τραπεζοδικαστέ. Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα πώ παίρνει ο κόσμο πίσω το αίμα του. Εκεί λοιπόν, επειδή το σύστημα το, το, το νομικό είναι κάπως πιο ευάερο και ευήλιο από το δικό μα, με την έννοια πιο ροήτη έχει περισσότερου βαθμούς ελευθερίας επειδή είναι θυμικό το δίκαιο, είναι πολλά πράγματα mm -hmm. λοιπόν κατατέθηκε η αγωγή για την ιατροπία συζητήσαμε πριν όπου με βάση ένα πολύ αναλυτικό και πολύ καλά τεκμηριωμένο κείμενο η ιστορία των λεγόμενων Σαν Μπράιμς της θητλοποίησης δηλαδή των δανείων ιδιαίτερα φτωχών οικογενειών απέφερε κέρδη Τόσο στις τράπεζες, όσο και στους παρετρεχάμενους, συμπεριλαμβανών και πολιτικών προσώπων, 43 3 εκατομμυρίων δολαριών. Και κοινούν αγωγή εναντίον τους, που, λέ, που έχει μέσα. Ο, ξεκινάει με τους επικεφαλής της Αμερικανικής Δικαιοσύνης, οι οποίοι νομοδότησαν υπέρ των τραπεζών. Τους Υπουργούς Οικονομικών των Νομιών τους, α, α, διοικητές των μεγάλων τραπεζών που παίξανε το παιχνίδι αυτό ανάμεσά τους και ο κύριο CD Group ο οποίος ο, είναι ο κύριος Πάντιτ αυτό το μεγάλο κεφάλι μας, μας την κομπάνισε άρον άρον παρετήθηκε σε μια συμφωνία με την, με την Κεντρική Ομοσπονδιακή Αρχή παρέτησου για να καλύψω τις πομπές σου για να μην βγει έξω το τι έχετε κάνει ο CD Group έτσι και κλονιστεί η εμπιστοσύνη στο, αμερικανικό, στο, στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό ήταν η όλη ιστορία. Μάλιστα. Και παρετήθηκε άλλων-άρων αυτό ο τύπο, γι' αυτό και τα μαζεύει και το συνδυνκούπεδο. Ναι, κλείνει καταστήματα. Λοιπόν, γι' αυτό είναι, για να μην βγει, βγουν οι βρωμίες στον αέρα. Ο τρόπο χειραγώγησης των δανείων, των τίτλων, των επιτοκίων έχει γίνει χαμό. με το ριζινό αυτό. Το τι γράφει, γράφεται στο αμερικανικό ειδικά τύπο, είναι άνευρο. Λοιπόν, και αυτή τη διαδικασία. Ποιο την κινεί τώρα την κοινή ένα α, μια νομική ομάδα που λέγεται Spire Group LLP η οποία είναι μια α, νομική εταιρεία με εθνική εμβέλεια που έχει σαν βασική της αρχή ότι το public ο δηλαδή ναι. θα πρέπει να προστατεύεται κάτω καθιονδήποτε τρόπο και ομοιοποιονδήποτε κόστος από την διαφθορά σε οποιαδήποτε μορφή και αν υπάρχει. Είναι μια ακτιβίστικη δηλαδή εταιρεία σε μεγάλο βαθμό ναι. ε, δικηγόρων που λέει όπως λέει αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι δικηγόροι που συγκεντρώνει έχουν μεταξύ τους 250 χρόνια δικαστική εμπειρία. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή κρύφτηκε ωστόσο με κάποια τηλεφωνήματα, ξέρω εδώ, τηλεφωνική κοινωνία που κάναμε με τα Σαμέρικα. Ε, ε, το πιθανότερο είναι σε πρώτο πρόβλημα να δικαιωθεί. Μάλιστα. Και καλεί να αποζημιωθούν 53, εκα, 53 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες που πέσανε θύματα αυτής της μεγαλύτερης απάτης Α, όλων των αιώνων στις ΗΠΑ λοιπόν. αποδίδοντας πίσω τα 43 3 εκατομμύρια δολάρια που τους κλέψανε. Αυτό γίνονται στι Ηνωμένε Πολιτείε, όπω πιστεύω θα ξεκινήσω αν και η Μαγκυμπάρ θα γίνει χαμό Γιατί ε, ήδη γι αυτό, μέσα αλλά... στην κοινωνία λειτουργεί αυτό. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε αξιοποιώντας, αν και οφείλουμε να πούμε και ότι δεν πάμε να κάνουμε ρυθμίσεις μόνοι μας, το λέω γιατί ρωτάνε εδώ με και τρόπο. βλέπω ότι τους, τους προτείνουν, φυσικό είναι η τράπεζα να σας, σας προτείνουν για άλλους να πάτε να κάνετε πάγωμα, άλλου είδους ρύθμιση. Για η, η τράπεζα τρέμει το γεγονός ότι μπορείτε να πάτε να, ε, να είστε με έναν δικηγόρο, να πάτε να κάνετε μια αγωγή, να σταματήσετε να πληρώνετε, έτσι, γιατί αυτό Επίσης. συμβαίνει και να πάρετε μια ευνοϊκή απόφαση ναι. από το δικαστήριο. Κατά πάσα μεθενότητα στο πρωτοβάθμιμο επίπεδο ναι. θα πάρετε ε, μια διαδικαστήριο γιατί κατά κανόνα οι δικαστές ε, εκεί ξέρουν τη λειτουργία τους και σε μεγάλο βαθμό επειδή είναι λαϊκοί δικαστές με την έννοια ότι ε, προέρχονται από το δικαστήριο αλλά δεν έχουν χάσει την επαφή τους με τον κόσμο έχουν τα ίδια προβλήματα και οι και έτσι καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Yeah, αλλά δεν yeah, κάνουν yeah. και τίποτα άλλο, τύμουν το νόμο δηλαδή αυτοί που δεν κάνουν yeah, καμία χαριστική yeah. πρακτική yeah. γιατί δεν μπορεί να καμία χαριστική πρακτική απλούστατα yeah. οι άλλοι δικαστές είναι που παραποιούν yeah, διαβάζουν αλλιώς τον yeah, yeah, yeah. και yeah. καταπατούν τον νόμο με τι αποφάσεις τους υπέρ των το τραπεζών και υπέρ τη πολιτικής εγγεσίας ειδικά τώρα που έτσι και βρεθεί κάποιο ας πούμε και πει για τις εκκαντοχές τον κυνηγάνε Λοιπόν, επειδή ε, πήραμε μια επιστολή από το, νομίζω που ήταν γενικότερα, για το θέμα αυτό που ε, άνοιξαν χθε ανήκτηκε χθε, mm -hmm. μας πληροφόρησαν για τη συνάντηση του κυρίου Γλέζου. Πρισόλεπτο, ε, συγγνώμη ναι. πριν πας. Είναι σε αυτό το θέμα μόλις μας ήρθε ένα μήνυμα από φιλοκρατή ότι και αυτός στη Eurobank είχε πάρει, γιατί επιβεβαιώνεται, από τη Eurobank είχε πάρει και αυτός δάνειο ε, επαγγελματικό για τον επαγγελματικό του χώρο και η τιτλοποίηση του δανείου μου πουλήθηκε στην ανάπτυξη ABC και σήμερα μου επέδωσαν διαταγή πληρωμή και καλούμε να πληρώσω ω χίλια ευρώ δικαστικά έξοδα προκειμένου να ασκήσω ανακοπή αναστολή για να μην βγάλουν το εργαστήριο μου στο σφαίρι. Ναι, για... είναι από τον πρώτο νόμο που έκανε ο Αλογοσκούφης με το που ανέβηκε πάνω στην κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει του τραπεζίτε και την παρέα του στο Λονδίνο. Από που προερχόταν και ο ίδιο, εκεί πήγε άλλωστε, κατέληξε πάλι. Τον έχουν στο London School of Economics, κάπου εκεί, ξέρω εγώ, διδάσκει αυτό. Καταλαβαίνει τι φοιτητέ βγάζει. Λοιπόν, ο οποίο είναι το 2005, νομίζω και η σύμβαση αυτή που έχουμε στα χέρια μα, το 2005 είναι η τυπλοποίηση. Έχουν κάνει απίστευτα πράγματα. Ελπίζω οι δικαστέ να αντιληφθούν, γιατί υπάρχει και ένα θέμα αντίληψη. Όχι αντίληψη γνώση, δηλαδή να καταλάβει την αυτό το πράγμα που σου φέρνουν. Σωστό. Οι δικαστέ δεν είναι. Δεν είναι οικονομολόγοι, οικονομικοί. Ε, εντάξει, δεν όλο είναι μια γνώσταση πάντω επιστητού. Έτσι, σωστό. Είναι Αλλά είναι να να, γι' αυτό εδώ. τα αναλύουμε. Μιλάμε είναι. για απίστευτη λαιλασία σε βάρο του έγινα του. Και είναι και με θέμα των δικηγόρων εδώ. Πόσο ικανοί είναι να αναδείξουν τι σωστέ διαστάσει του θέματο. Λοιπόν, πάμε τώρα όμω και σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, να... επειδή να... είχε προκύψει χθε και κάναμε κάποια σχολή, συνδυάμε με τον κύριο Ράχιαν Μπαχ, ο κύριος Στοφέλνος Νέος Γραμματέας Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Πολεμικών Αφού Σημειώσεων τον των Οφειλών τη Γερμανία προς την Ελλάδα έχει εκδώσει μια επιστολή η οποία λέει ότι ο κύριος Λαζός με πρωτοβουλία του κύριου Ράχιαμπαχ συναντήθηκε ο κύριο Ράχιαμπαχ με τον κύριο μεγαλοποιητικό πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Μανώλη και α, ούτε ε, λέει ε, ότι εμείς ως Εθνικό Συμβούλιο που ακριβώς έκανε και ο Μανώλης ο Βλέζος στη συνάντησή τους τονίζουμε για μια άλλη φορά ότι ό,τι και αν κάνουν όσες πράξεις αλληλεύθελοι ίσως και ανεφεύγουν εμείς ως εκπρόσωπη του ελληνικού λαού και με την κατανόηση του λαού της Γερμανίας που το μεγαλύτερο ποδοστό που έχει συνειδητοποιήσει πως μας περιφορούν όλοι ως τώρα κυβερνήτε του, δεν θα σβήσουμε από τη μνήμη μα την αζιστική λέλαπα 41-44 και δεν θα παρασυρθούμε από τα δώρα του και τι εθιμοτυπικέ συναντήσει του, ελπίζοντα ότι όλα τα κόμματα τη Βουλή θα πράξουν το ίδιο με δυναμική και όχι ανεμική παρουσία στα έδρανά του. Okay. Λοιπόν, εμεί δεν έχουμε λόγο να αφιβάλλουμε ότι το, Εθνική Επιτροπή, ε, το Εθνικό Συμβούλιο ε, επιθυμεί και παλεύει αυτό το, το στόχο. Ωστόσο, okay. έχουμε να βάλουμε ορισμένα ερωτηματικά τα οποία μα γεννιούνται αυθορμήτω. Πρώτον, τι ακριβώ, με ποια ιδιότητα ο κύριο Ράχενμπαχ επισκέφθηκε και συναντήθηκε ή θέλησε να συναντήσει τον κύριο Μανώλη Γλέζου. Αν δεν κάνω λάθο, από το κόμμα του κυρίου Γλέζου συναντήθηκαν με τον κύριο Ράχενμπαχ με την ιδιότητά του ω τεχνικού συμβούλου τη ΤΑΚΣΦΟΡΚ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm -hmm. Εδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις γερμανικές αποζημιώσεις Πολύ. ή για τι γερμανικέ οφειλές ή ο κύριος Ράχεν Μπάχ, στην ουσία είναι γκάου των γερμανών κατακτητών και ζήτησε να μιλήσει με τον κύριο Βερλέσου. Εάν ισχύει το πρώτο έτσι, τότε θα πρέπει να διευκρινιστεί απέναντι σε ποιον πρέπει να απευθυνθεί η απέτηση για την καταβολή των οφειλών. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να απευθύνεται και στους δύο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γερμανία. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό. Αυτό είναι δική μου προσωπική γνώμη, δεν έχει καμία σημασία. Δεύτερον, αν ο κ. Ράχενμπαχ ενδιαφέρει τους γκάουλάιτερ, τότε με ποιο δικαίωμα το συνάντησε ο κ. Λέος. Από πού και ως πού κάποιος που το παίζει και λειτουργεί ως γκάουλάιτερ, Mm -hmm. συναντήεται με κάποιον ο οποίο έχει θεσμικό ρόλο απέναντι στον ελληνικό λαό είναι η Εθνικό Συμβούλιο Δικτύκη των Οφειλών έτσι άρα το πρώτο ζήτημα είναι με ποιο, για ποιο λόγο συναντήσεω στο Ράχενμπαχ εφόσον δεν εκφράζει επίσημα την κυβέρνηση γερμανική γιατί δεν συναντήσεω με, με γερμανού επεταραμένου αυτό να το καταλάβω γιατί πρέπει mm -hmm. να συναντηθεί κανένα με το Ράχενμπαχ τι δουλειά είχε ειδικά όταν έχει ξεσπάσει ένα ολόκληρο θέμα σε όλο την Ελλάδα που εδώ ο δικηγόρο ο αρνήθηκε να επισκεφτεί ή να βρεθεί με τον κύριο αυτόν και άλλοι θεσμικοί παράγοντες αρνήθηκε. ποιο είναι αυτό λοιπόν ένα δεύτερο δεύτερο ερώτημα εάν όντω ο κύριος Λέζος ήθελε να του διατυπώσει τις θέσεις του Εθνικού Συμβουλίου Δικτήκης των Οφειλών τότε γιατί το χειρίστηκε ως προσωπική του ιδιωτική υπόθεση και ιδιωτική κομματική του υπόθεση διότι πως αλλιώς να ερμηνευτεί η παρουσία ανθρώπων του κόμματός του στην συνάντηση και όχι ανθρώπων και μελών, μελών και στελεχών του Εθνικού Συμβουλίου mm -hmm. μάλιστα ειδικά ορισμένοι από αυτούς ξέρω για παράδειγμα για τον κύριο Μιλιό όχι απλά τρέφουν πλήρη άγνοια για το θέμα αλλά ταυτόχρονα απαξιούν να ασχοληθούν με το θέμα και μάλιστα το θυμάμαι σε συγκέντρωση να μιλάει με το χείριστο τρόπο για τις διεκτικέ αυτές και ίσως από αυτό οφείλεται και το γεγονό, ότι το συγκεκριμένο κόμμα του κυρίου Γκλέζου δεν θέτει θέμα νομπροφή οφειλών νομπροφήλω. έτσι άρα μπαίνει ένα θέμα ε, για μένα ένα ερώτημα το γιατί το χειρίστηκε με αυτόν τον τρόπο έτσι, ειδικά το, το κόμμα του δεν θέτει καν θέμα διεκδίκηση οφειλών προς τη Γερμανία. Επισήμω. Τον κύριο Δουβλίνο δεν είναι θέμα. Τρίτο. Επειδή ζούμε σε πονηρού καιρού και σε πολύ πιο πονηρού καιρού από την παλιά κατοχή. θα έλεγα. Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί στον τρόπο που τοποθετούν ορισμένα ζητήματα. Παράδειγμα, η παντελή απουσία αναφοράς στο κατοχικό δανείο. Yeah. Γιατί πολύ απλά δεν έβαζε ο κ. Λέζος ή ο, ο βουλευτής, καθώς είναι, δεν θέτει θέμα κατευθείαν άμεσης διεκδίκησης του κατοχικού δανείου. Τα υπόλοιπα είναι υπόθεση διαδικασιών νομικών και διεθνών διαδικασιών απέτησης των οφειλών το κατανοώ το κατοχικό δάνειο και επειδή ενορχιστώνατε ολόκληρη ιστορία να ξεχαστεί το κατοχικό δάνειο και να πάμε σε μια ρύθμιση των οφειλών τύπου είμαστε κολυτάρια και θα τα βρούμε να. οφείλουμε να είμαστε υποψιασμένοι Έτσι, ειδικά όταν λειτουργούμε έτσι και τέλος Οφείλω να, να, να πω αυτό που άκουγα και ακούω από όσου ακόμη βρίσκονται εν ζωή και να απλά να το επαναλάβω και ας το εισπράξω καθένας όπως θέλει. Αυτούς δηλαδή, τους παλιούς αγωνιστές ή τέλο πάντων που λειτουργήσαν σε ένα κίνημα και είχαν αυτή την παρουσία που είχαν, που οι περισσότεροι από αυτούς σήμερα δεν βρίσκονται εν ζωή αλλά και όσοι βρίσκονται εν ζωή το ίδιο θα Πάντα είχαν ω κριτήριο στη ζωή του ένα πράγμα. Να πεθάνουν χωρίς ή να φύγουν από αυτή τη ζωή για το μεγάλο ταξίδι, όπω λέμε, χωρίς να ντροπιάσουν το κίνημα στο οποίο συμμετείχαν. Και το λέγανε απλά και σταράτα, όπως το λέει ο λαός μας Τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Σωστά. Εγώ δεν λέω τίποτα περισσότερο. Έχει. Λέω απλά. Έθεσε τα ερωτήματά σου και περιμένουμε κάτι. Τα ερωτήματα θέτω. Να ανακοινώσεις να... Ανακοινώσεις για... Έκυνε... για τόσο σοβαρό θέμα εθνικό θέμα mm -hmm. ίσως το κορυφαίο εθνικό θέμα πέρα από τα κατοχικά άλλα που ξέρουμε mm -hmm. που μπορεί mm -hmm. να ενώσει τους Έλληνες το να το μεταχειρίζεσαι με δύο τρόπο Του κάνεις τουλάχιστον ζημιά εγώ mm -hmm. αυτό θέλω oh, yeah. μένουμε σε αυτό εδώ στο κλείσιμο ε... Στο κλείσιμο απλά να πούμε ότι εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να πω, διότι όπω έρχομαι, ξέρει, όπω έρχομαι στο σταθμό, περνάω πάντα από το Κυφισό, από εκεί που είναι και το ΟΚΕΑ και ήταν και σήμερα οι, οι εργαζόμενοι οι συγκεντρωμένοι. Και ήθελα, να βρει, παιδί μου, να πω, ξέρω ότι οι πολίτε δεν πρόκειται και να του πω εγώ μαζευτείτε στο ΟΚΕΑ να στηρίξετε του εργαζόμενου που απλώ. Καταρχήν πρέπει να φροντίσουμε να του βγάλουμε στο Ναι, Απλά θέλω να πω το εξή. Για... Πόσο θα διαρκέσει αυτή η επεργαλία, όσο διαρκέσει, οι πολίτες δεν μπορούν να δείξουν, εμείς, να δείξουμε έμπρακτα ως την τη στήριξή μας. Είναι ανάγκη σήμερα να πάμε να πάρουμε αυτό το τραπεζάκι στο Ικέα. Δηλαδή, ξέρεις, ε, βλέπεις απ' έξω κάποιους ανθρώπους, κάποιους δεκάδες ανθρώπους που παλεύουν για την επιβίωσή τους και εσύ αμέρεινος πας και ψωμίζεις. Ε, παιδιά, έλεο, δεν ξέρω. Δηλαδή, έλεο, τι άλλο να πω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, αλλά ε, το θεωρώ το λιγότερο όχι αναισθησία, δεν ξέρω. Αν και είναι ένα τεράστιο ζήτημα, εγώ απλά θα πω ότι πολύ εύκολα οι εργαζόμενοι μπορεί να θέσουν ω αίτημα, ανοίξτε τα βιβλία να δούμε τα ποσοστά κέρδου και την έξοδο ρευστού που έχει η εταιρεία, θα περικόψουμε τα ποσοστά κέρδου και μετά. Αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο, συζητάμε για τα άλλα. Μπρά, αλλά πρώτα αυτά και μετά τ άλλα. επικαλούμενος πάντα γιατί ο εργοδότης επικαλείται κρίση και ότι έχει πέσει τα κέρδη η του η συγκεκριμένη εταιρεία έχει πλήρως αφορολόγητη δυνατότητα πλήρως αφορολόγητη, αφορολόγητη εξαγωγή αφορολόγητη εξαγωγής κερδών ναι, στο Στοίκο ναι. να κοπεί αυτή η αφορολόγητη λοιπόν. ε, ε, να έχουμε, λοιπόν. εξαγωγή κερδών και μετά συζητάμε ναι. για του εργαζόμενου. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλο μα. Να πούμε ότι εσεί έχετε την ευκαιρία σε όλη τη διάρκεια τη ημέρα να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για τι πέντε διπλέ προσκλήσει, για την παράσταση 50 και, μια μουσική και θεατρική παράσταση ταυτόχρονα, μια πραγματικά ωραία παράσταση με πολύ όμορφα τραγούδια, που σίγουρα έτσι θα συγχωτραγουδήσετε και θα ευχαριστηθείτε, καθώ έχει και πολύ ωραίε σατυρικά σκετσάκια ανάμεσα στι μουσικέ. Λοιπόν, Αφήνετε πάμ. Αφήνετε κενό τη λέξη παράσταση και το όνομά σα και αποστολή στο 54-344. διπλέ προσκλήσει για αυτή την Κυριακή. Ε, Έω αύριο που θα εδώ μαζί σα, να υπενθυμίσω ότι σήμερα 4 με 6 ο Δημήτρη Καζάκης είναι στο χωρί ΕΦΕΜ, καλεσμένο στο αναρχικό τραπεζίτη και στι 7 ώρα κατεβείτε μια γόντα στο θησίο, στο αψέντι θα, έχουμε... <laughs> λοιπόν, θα έχετε την ευκαιρία να τα πείτε από κοντά και πολλές απορίες σας πίσω ε, δεν λύνονται ή δεν προλαβαίνουμε να τις συζητήσετε εκεί μαζί Γεια σας λοιπόν να είστε καλά αύριο στη μία το μεσημέρι στον Άρτε Φέψου, 90 90,6